Θα την Ελλάδα και τον κόσμο. Η. Μπε και δε.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 το ζούκι της περιοχής σου και πρόσφερε θελοτική βοήθεια, γιατί και βοήθασε η νυμερώνεσε. και, και αντελεικα έχει σιγουρευτεί, η οθέτησε να δέσποτο και σώσε του τη ζωή, ένας ισοφύλλων θύρας. Vox 103.3 Ραδιόφωνο με απόψει. Mm -hmm. Υπάρχει λόγος που μας ακούς; Αυτός. Make ask me to ραδιόφωνο με άποψη. Πώ να μην ξεκινήσουμε σήμερα με έννοιο Μορικόνε, το σημερινό Music Online. Ο μεγάλο συνθέτη κινηματογραφική μουσική, και όχι μόνο έφυγε, πλήρη ημερών βέβαια, σε ηλικία 92 ετών. Ε, σήμερα το Music Online βέβαια είναι προγραμματισμένο να έχει τα παιδιά των 14 που είναι ειρητοστούντιοι μαζί μα, αλλά δεν μπορούμε να μην παίξουμε και έννοιο Μορικόνε, δεν είναι, Θοδωρή. <laughs> Καλησπέρα πάνω. Λοιπόν, Θοδωρή, χονδύζει το παντονίου, εδώ στο Music Online να θυμηθούμε λίγο έτσι την ωραία παρέα των 14. Ε, και να κοβεντιάσουμε πολλά πράγματα από την επικαιρότητα σήμερα, όχι μόνο τη μουσική επικαιρότητα, που θα ακούσουμε και πολλέ μουσικέ και έννοια μου ε, Έχω φέρει και άλλα τραγούδια, και πιο χαροπά, πιο καλοκαιρινά. Ε, και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα το δω μη μέχρι τι 11 κοντά σα, σε μια διαφορετική εκπομπή που δεν θα είναι μουσική κατά σήμερα. Λοιπόν, να ακούμε άλλο ένα του έννοια μου είναι λίγο θυμμένο βέβαια. Ε, ξεκινήσαμε, αλλά. Πρέπει, πρέπει να τον ακούσουμε Ήταν από το Soundtrack Το Uns' Time το ε, Αμέρικα το πρώτο απόσπασμα Και τώρα από το Μπάρια Το δεύτερο το Συμφωνία Μππάρια Λοιπόν ε, Ακούμε λίγο έννοιο Και θα κάνουμε την έναρξη Με τα παιδιά να μας πούν Πολλά πράγματα απόψε εδώ Λοιπόν, παιδιά, για να σπάσουμε λίγο το πέθυμο κλίμα του ξεκινήματο, ε, να πούμε κάποια πράγματα. Πώ σα φαίνεται η απουσία σα από το ράδι αυτού του μήνε, Ποιο <laughs> θα ξεκινήσει. Όπω φαίνεται, <laughs> λείπει νομίζω έτσι. Λείπει, λείπει, εντάξει. Αν και εσύ, βέβαια κάτι κάνει, αλλά λίγο, ο λιγό λεπτό. λιγότερο. Αυτό δεν θέλω γιατί δεν έχω εκπομπή βέβαια. Είναι ενημέρωση. Είναι ενημέρωση, ναι. είναι στο θέμα το οποίο σταμάτησε κιόλα για το καλοκαίρι. Ήτανε βραλή, Α, σταμάτησε ναι, το θέμα. Ναι, ναι, ναι. ναι από Σεπτέμβριο, τώρα Οκτώβριο με την νέα σεζόν. Ε, Πάντω το στούντιο σαν να μην πέρασε μια ναι, μέρα. Ε. Ναι, εντάξει, παιδιά δεν Πότε σταματήσατε, από το Ο... οκ... Οκτώβριο κάπου εκεί. Ναι, Να κάνει κάποιε εκπομπέ για την φετινή Ουσιαστικά σεζόν Ουσιαστικά ναι. με το που ξεκίνησαν οι πρώτε υποχρεώσει εκεί στο ναι, μεταπτυχιακό, ναι. διάβασμα αρκετό, δεν υπήρχε χρόνος για προετοιμασία εκπομπή. Τι βλέπετε για τη νέα σεζόν. Πάνω να βγάλω από νέο τώρα. Θέλει με το που ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω. Κοίτα, το απέδειξε κιόλα και ο κορονοϊό ότι ό,τι προγραμματίζουμε, στο τέλο μάλλον. προγραμματίζουμε. Τα πρόσμενα είναι αυτά. Προγραμματίζουμε και. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό το διάστημα είχε τόση θεματολογία γύρω μα. Θα δούμε μερικά. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε στο δύο ώρο. Θα δούμε. Θα Κάτι να πούμε. Πάντω εσύ πάνω να πω, επειδή σε παρακολουθούσα. Εντάξει, και, ψάχνης... και εγώ σταμάτησα. Μην άμα ναι, ναι, ναι, Όσο διάστημα όμω λειτουργούσε αυτό, ήσουν πολύ δραστήριο. Ε, εντάξει. Η εκπομπή αυτή, άμα είναι να μην είναι δραστήριο, να σταματήσει. Συνεντεύξει, έψαχνε υλικό. Ε, Επίση, σε βρίσκω ευρηματικό στα θέματα. Κοιτάξτε να δεις, στα θέματα ψάχνες. δεν είναι τόσο δύσκολα από τη στιγμή που έχει πολλού συνεργάτε. Υπάρχουν πολλοί συνεργάτε στην εκπομπή. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που. Ε, στο σύνολο της σεζόν να έρθουν 10 διαφορετικά άτομα να γίνει μια... ένα διαφορετικό θέμα. Οπότε δεν είναι δύσκολο να το φτιάξεις όσο να το ψάξεις να φέρεις. Αυτό, Εντάξει, το ναι. ασχολεί, ναι, Και φέρεις. Αυτό που περιγράφεις εμείς το είχαμε κάθε εβδομάδα με τουλάχιστον ε, ένα-δύο στο στούντιο και δυο έπρεπε... τρει στο τηλέφωνο έτσι. Ναι, ναι, βέβαια η θεματολογία μια μουσική εκπομπή είναι και λίγο μονόπλευρη. Δηλαδή, κάποιο που δεν ασχολείται ολοκληρωτικά με τη μουσική μπορεί να τον κουράσει μια εκπομπή. Κάποιο ναι, μπορεί ναι, να ναι. κουράσει η σημερινή εκπομπή. Κάποιο μπορεί να κουράσει η επόμενη ναι. εκπομπή που θα είναι post-punk rock. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχει αθερού ακροάτε ίσω η εκπομπή τη Δευτέρα. Τη Κυριακή μπορεί να έχει περισσότερου που θα ενημερωθούν σφαιρικά. Έτσι, Δευτέρα είναι πιο ε, ψαγμένη. Εντάξει, ανάλογα με το είδο, οι μουσικόφιλοι βέβαια. Στο, στην πλειονότητά τους θα τι ακούσουν όλε τι κομπές Δεν το σας ε, Θα ακούσουμε από... Πάντως εγώ, να, να, να, να πω ότι ήσουν δύναμη Δύο χρόνια στα 10 μποφόρ στη, Στην αρχισυνταξία Στα θέματα στη, θέλω, Στην παραγωγή Θέλω να πιστεύω ότι θα Η συνεχίσουμε Δεν <laughs> <laughs> μπορεί θα σας πείσω Δεν κίνεται Λοιπόν, θα αφήσουμε σιγά σιγά αυτό το χαμένο κύμα. Ναι, θα, θα, θέλω να παίξουμε άλλο ένα Ιωμουρικό, πιο μετά όμω. Ε, Πολύ χαρακτηριστικό, Θα έτσι. παίξουμε, εντάξει, σίγουρα έχουμε δύο ταινίε με μουσική επένδυση. Έχω φέρει και το Μίσιο, μια εκπληκτική ταινία τη δεκαετία του 1980. Μετά mm -hmm. θα παίξουμε αργότερα. Ε, εντάξει, τι είναι από το φέρνισμα από τον Ιωμουρικό, ενώ και το δύο μπορούσαμε να παίξουμε, αλλά εντάξει. Ε, να πούμε ότι θα είναι κοντά μας σε λίγα λεπτά μετά τις 9.30 ο ψυχολόγος ο Βαγγέλης Κουσιάδης που ήταν και αυτούς συνεργάτη σα, Ένας από τους καλύτερους συνεργάτες Πραγματικά είχαμε κάνει εγώ, εγώ εκπομπέ. Αξιόλογες, ο ίδιος είναι αξιόλογος Φοβερές και τρομέλες. Σχεδόν μία και δύο ώρες Με τον ίδιο πάντα <laughs> να είναι έτσι στον Παλμό ο οποίο είναι έτοιμο, θα τον αφήσουμε. Ολόκληρε Θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Τυχαίνει βέβαια να έχουμε και συγγένεια, δεν θα σα πω ποια συγγένεια έχουμε, τέλο πάντων. Ε, άσχετο αυτό. Λοιπόν, πάμε σε πιο χορευτικού ρυθμού, σιγά σιγά. Ε, εντάξει, να μην ειθαρρυστήσουμε και κάποιου ακροατέ. Δεν χρειάζεται να λέμε τα κομμάτια όλα πια. Είναι αυτήν του αλή, πάντα θα τα πούμε όλα. Εντάξει, τα περισσότερα ίσω τα ξέρετε, έχουν φέρει πιο έτσι εμπορικά σήμερα. To go to sleep when I got you next to me All night, I'm riding with you Λοιπόν, νομίζω το μεγαλύτερο θέμα θα μας το πάρει η μάστηγα της εποχής COVID-19 COVID-19 Είχαμε μία αύξηση, δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί πάνω σήμερα Κοιτάξτε να τη αύξηση, η σημερινή εγώ όμως την ανέμενα γιατί είναι από εισαγωμένα Εντάξει από το σημείο που βάζει Από, τα από σύνορα, προμαχών λοιπόν. από ό,τι είδαμε ναι, και, τα... και έχει πρόβλημα η Σερβία Τα 36 Σερβία Και νομίζω από σήμερα έχουμε κλείσει τα σύνορα Ναι κλείνει η Σερβία στους. Και αυτό πρέπει να γίνεται από εδώ και πέρα Βέβαια από εκεί και πέρα Τα προβλήματα παιδιά θα είναι ασυμπτοματική Εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται Ναι αυτό ακούστε ότι και Κλείνουν πολλά πράγματα Και εντάξει θέλει προσοχή από έρχονται, και από που Νομίζω χρειάζεται κάποια επαγρύπνηση Γιατί νομίζω αρκετοί Έχουμε χαλαρώσει Με την έννοια ότι ε, Τώρα πλέον Σιγά σιγά στην κανονικότητα Νομίζουμε ότι δεν υπάρχει ιός Έχει εξαφανιστεί και το πρόβλημα είναι και το ανακάτεμα, δηλαδή π.χ. εισαγόμενοι με νυν. Κάτι το οποίο Έτσι. το συζητούσα και πριν με τη Γογό, το, το, το, το δείχνει δείχν και τα στοιχεία που υπάρχει και στη ΜΕΘ στο ΡΙΟ, που αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις. Η οποία είναι ξενή. Ε, ε, είναι οι οποίοι είναι ξενοί, Έλληνες. Είναι, Έλληνες είναι, μεταφερόμενοι βέβαια από εξωτερικό. Α, γιατί, α από το εξωτερικό, οκ, mm -hmm. okay, εντάξει. Και είναι σε... Στη, στη ΜΕΘ, στο Ρίο είναι, είναι μια εικόνα, γιατί το Ρίο το λέω με την έννοια ότι είναι ένα νοσοκομείο αναφοράς που αφορά τον κορονοϊό στη Δυτική Ελλάδα και όταν έχει τέσσερις α, πολίτες στη ΜΕΘ είναι μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε α, α, πανικό έτσι. Ε, α, ε, α, ε, α, το Ναι, αυτό, αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να υπάρχουν ασυμπτοματικοί στη, στη, στην περιφέρεια και στην κοινότητα ε, Ω ένα βαθμό Και το άλλο είναι κατά πόσο αυτοί οι ασυπνοματικοί μεταδίδουν την όσο πως τη μεταδίδουν, είναι πολλά μέσα στο παιχνίδι έτσι Και νομίζω ότι ε, ευτυχώς που είμαστε στο καλοκαίρι και δεν υπάρχει ο συνοστισμός που έχουμε το χειμώνα Ναι Είναι στο δύσκολο μαγαζιά, να μεταδόθει Αυτό είναι αλήθεια ε, εκείνο που δεν, που δεν ξέρω είναι η μέση ηλικία αυτών που, είναι, που νοσηλεύω πια είναι Γιατί είναι σημαντικό αυτό Είναι γύρω στα 70 έτη Εντάξει, δηλαδή πάλι είναι μεγάλη ηλικία Αυτό δεν σημαίνει ότι όμως δεν πρέπει να προσέχουμε Γιατί κάθε σπίτι Εντάξει, το έχει ε, το ε, τους δικού του ε, Από παπούδες μέχρι και γονεί Και πρόβλημα, φυσικά υπάρχει και κόσμο. Και... Που έχει υποκείμενα νοσήματα και σε μικρέ ηλικίε. Έχω φύλλο διαβητικό έτσι. Το πρόβλημα είναι εκεί. Δεν το που είναι 25 χρονών. Ε, βέβαια. Άμα χτυπηθούν αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Μπορεί να έχει πρόβλημα ή να μην έχει, αλλά το ρισκάρει κανεί. Όχι βέβαια. Ε, λοιπόν, εντάξει. Είπαμε, το μεγάλο πρόβλημα του συγκεκριμένη ύωση δεν είναι τόσο ε, πώ την περνά σαν γιατρέβεσαι έναν. Είναι η μεταδοτικότητα. Είναι υψηλή. Είναι μεγάλη. Άρα. Σκεφτείτε ότι αν, αν έχεις μια γρήπη η οποία προσβάλλει για πλάκα όλους και η γρήπη είναι προβληματική. Εννοείται γιατί από το, είτε, είτε, το φθινόπωρο θα έχουμε άλλα σκηνικά πιστεύω. Το μεταδοτικότητα, Ο δηλαδή το παράδειγμα θεωρεί... είσαι σε μια αίθουσα έτσι, ε, που είναι 30 άτομα, αν παλιά με μια γρήπη κόλλαγαν τα 3, τώρα μπορεί να κολλήσουν τα 15. Για να καταλάβουμε το ποσοστό τη μεταδοτικότητα, αν σκεφτούμε το γκρουπ που πήγε στου Άγιοι Στόπου, ήταν 52 άτομα. Πώ ήταν, κόλλησαν οι 35. Φανταστείτε τι ποσοστό μεταδοτικότητα και μάλιστα έχει και δύο πόλει. Κακά τα ψέματα βέβαια να πούμε την αλήθεια τώρα. Μετά όλα αυτά που περάσαμε, άντε τώρα να πει στην νεολαία να μαζευτεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Δεν εφαρμόζεται τίποτα Να πούμε την αλήθεια τώρα έτσι. Ε, ε, Από εκεί και πέρα βέβαια Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή Αν, δεις, αν δούμε σε μια περιοχή Ότι τα πράγματα σκουραίνουν Πρέπει να μαζευτούμε τελείως Νομίζω γίνεται ε, ε, Επειδή ε, Το μεταπτυχιακό Στο οποίο εντρεφίζω αυτή τη στιγμή Είναι πάνω στη διαχείριση Κρίσεων και ναι. τέτοιων κρίσεων Και φυσικών καταστροφών Η πανδημία θεωρείται φυσική καταστροφή ε, κάνουμε μια ορθολογική αυτή τη στιγμή διαχείριση και άλλωστε το δείχνει και το αποτέλεσμα σε κάθε κρίση το αποτέλεσμα είναι αυτό που δείχνει την επιτυχία της, της διαχείρισης Εγώ πιστεύω ότι ξεκίνησε η διαχείριση σωστά από την αρχή και αυτά, αυτά τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε τώρα έτσι, δηλαδή δεν είχαμε, το μαζέψαμε αυτό που είπαμε Όπως ε, φυσικά ε, αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή στη διαχείριση είδαν την κατάσταση ε, με τους Σέρβους τουρίστες που μπαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα γι' αυτό και έγινε η απαγόρευση είχαμε και αντιδράσεις από, τους, από τον νομίζω Υπουργό Εξωτερικών της α, Σερβίας ε, για κατανόητη αντίδραση της, α, της Ελλάδας αλλά μ, λυπάμαι για τον Υπουργό της α, Σερβίας ήταν η ορθή ε, στάση φυσικά της χώρας σε μια τέτοια κατάσταση. το θέμα είναι ότι εκεί όμως οι Σέρβοι θα πρέπει να κοιτάξουν το σπίτι τους και όχι τους δίπλα <Και>, <Και>, και επειδή ασχολήσε <Και> με τον μπάσκετ πάνω ο, Το 2005 που κατέκτησε η, κατέκτησε η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Νομίζω Σερβία ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Το γήπεδο μετατράπηκε από σήμερα σε μέθ Φαντάσου πόσο σοβαρή κατάσταση ε, στη ακριβώς, χώρα ναι, ναι. Προφανώς δεν προσέξα να τους ξέφυγε και ένα αποτελεσμα Γενικά υπάρχει ένα θέμα τα Βαλκάνια και πάνω ε, ναι, και είναι και ανισχυτικό αυτό που συμβαίνει και τώρα στην Ισπανία. Και δεύτερη περιφέρεια μπήκε σε καραντίνα, σε περιορισμό. Τουλάχιστον 200.000 200 κόσμος είναι σε περιορισμό. Όχι σε lockdown, ακριβώ. Εκείνο που δεν ξέρω, Δαβί, μια και ασχολείσαι παραπάνω, ε, είναι αυτό που ακούω γιατί το έχω διαβάσει. Ποια mm -hmm. ε, η νόσηση είναι λιγότερο επικίνδυνοι από ό,τι σε ένα αρχή. Γιατί αυτό λένε. Δεν υπάρχουν τόσα θύματα όσο σε ένα αρχή. Σαν ποσοστό νοσού των θυμάτων. Ε, έτσι φαίνεται. Κοίτα, ο κάθε ιό μεταλλάσσεται. σω παίζει ρόλο και το κλίμα. Είναι πιο εύκολο ένα οργανισμό να το ξεπεράσει τώρα, ίσως. Το ίδιο όμω φαίνεται και σε χώρε του νότου, στο ναι. νότιο ημισφαίριο. Ε, ε, αυτό φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα μεταλλάσσεται. Και φαίνεται ότι μεταλάσετε αρκετά γρήγορα ο κορβανισμό. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να φθίνει, δηλαδή. Ε, ίσως η... Μακάρι να ισχύει, ναι. Αυτό το ξέρουμε του επόμενου μήνε. Όχι μόνο να φανεί. Να πω και κάτι αισιόδοξο. Ναι. Ίσως μπορεί να, να συμβεί. Όπω έγινε με το SARS-CoV-1, ο, ο οποίο εξαφανίστηκε μόνο ναι, ναι, αλλά έφυγε πολύ γρήγορα. Τώρα δεν βλέπω ο να ναι. φεύγει γρήγορα. Το θέμα είναι ότι και, να... και η δημιουργία εμβολίου είναι κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνο και. Α, και πολλοί επιστήμονε υποστηρίζουν μέχρι τέλο τη χρονιά θα υπάρχει. Τώρα... Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Το πρωί ε... διάβαζα ποιο ήταν που βγήκε το σκάιδα έναν. Λέει, σίγουρα, σίγουρα το τέλος λέει, θα πάθουμε και όχι μόνο ένα Αλήθεια ε, ε, Αυτό όμως όχι αφήσει. για το γενικό πληθυσμό Αυτό είναι yeah. κυρίως ε, ε, για τις ε, υγειονομικές ε, μονάδες για τους γιατρούς, και ε, και για τους πολύ... νοσηλευτές και ναι. τους, ε, τους υψηλού, υψηλού κινδύνου και εκεί δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο μπορεί να είναι για ένα εμβόλιο μόλι ενό έτου. Ενός έτους. Χρειάζονται, ε, ε, χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για τη μελέτη ενό εμβολιού να δούμε τι επιπτώσει μπορεί να έχει σε έναν οργανισμό. Εδώ τα κλασικά εμβόλια που κάνουμε. Έχουμε κάποιε μικροσυνέπειε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν εμβολιαζόμαστε. Και φέτος μάλιστα από το Σεπτέμβριο, οι περισσότεροι θα πρέπει να εμβολιαστούν με το γνωστό τη γρήπη του ΙΤΑ1Ν1. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι σου τα κάνει. Μπορεί να κάνει και δεύτερο όμω μετά, με COVID, άμα βγει. Την ίδια σεζόν. Νομίζω, ναι, δεν υπάρχει. Αυτά τα ξένων βέβαια. Με βάση τη βιβλιογραφία, ένα εμβόλιο ασφαλές θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει μια τριετία τουλάχιστον ναι, σε, δεν το σε έρευνα Εντάξει, γι' αυτό ελάχιστο. λέω ότι έχουμε ακόμα χρόνο όσον αφορά το εμβόλιο αν είχαμε, αν είχαμε τόσο εύκολα εμβόλιο δεν θα είχαμε και αυτές τις οικονομικές συνέπειες έτσι. σίγουρα, ε, πάντως ίσως και για να προλάβουμε κάτι δεν ξέρω έστω και τα να το βγάλουμε νομίζω, δεν ξέρω, τι να σου πω δεν Νομίζω το, το πιο βασικό αυτή τη στιγμή ε, βέβαια, ε, φυσικά όλη η επιστημονική κοινότητα ε, έχει εστιάσει πάνω στο εμβόλιο, αλλά και στην φαρμακευτική αγωγή. Νομίζω εκεί είναι το, το σε εισαγωγικά σωτήριο αυτή τη στιγμή. Να βρεθεί μια αγωγή που να ελέγχει την, την κατάσταση. Ε, καλά, άμα γίνει αυτό, το εμβόλιο δεν είναι και τόσο χρήσιμο για μετά. Ναι. Δεν το συζητάμε. Under Σε λίγο θα πούμε και άλλα θέματα βέβαια Θα μονοπολίσουμε μόνο με το COVID Μου γράφει ένας ακροατής ότι mm -hmm. ο... Και ο καιρό έχει κολλήσει κορονοϊό Θα πούμε και για ο καιρός Γιατί τώρα το πεις θα... από το στόμα <laughs> το <πέρα. laughs> Τρεις μέρες λέει έχει καταρροή <laughs> <laughs> Α, Μάλιστα <laughs> Λοιπόν για να βάλουμε λίγο σε κούβερα για την κοκό Για την παραμελήσα μου πέρα. <laughs> κοκό, πώς θα το lockdown εσύ <laughs> Πώς την έβγαλες Περίεργα θα έλεγα Περίεργα, Περίεργα. Περίμενα ότι θα είναι βέβαια λίγο πιο βαριά η κατάσταση αλλά παρόλα αυτά εντάξει το διαχειρίστηκα, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν από τους ανθρώπους που δεν άντεξα το κλείσιμο ε, βέβαια εμείς εδώ στην επαρχία δεν το βιώσαμε τόσο άσχημα όσο στην Αθήνα, ε, να καλά, εντάξει, Αθήνα είμασταν ε. πολύ πιο ελεύθεροι να κυκλοφορήσουμε είχαμε ε, και Μέμι να κυκλοφορήσουμε Ακριβώ αυτό, το περάσαμε πολύ πιο εύκολα ε, αξιοποίησα πιστεύω το χρόνο μου δε, να μην πω ότι θα μπορούσαμε να μουχλιάσουμε πολύ εύκολα όλοι αλλά αξιοποίησα το χρόνο μου με διάφορες ε, ασχολίε. άρχισα ε, να προβληματίζομαι μήπως θα μπορούσε να μας πάρει κάλτο βόλτα όλο αυτό το κλείσιμο νομίζω ότι θα τα κοβεδιάσουμε σε λίγο με θέλω να, μάτια, α, αυτό, αυτό <laughs> θέλω να πω ε, όλα τα περιστατικά που βγήκαν μετά την καρατίνα δεν είναι αυτό είναι ε, φοβερό ε, πραγματικά δε, δεν είναι ε, κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα σε επίπεδο ε, κοινωνίας ε... Ε, με θέματα που υποβόσκουν, αλλά δεν φαινόταν. Ξέρει τι πιστεύω, η, η, η κοινωνία νοσεί. Νωσή, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν το κλείσιμο που έπρεπε Και είναι το ακόμα ξέσπαθα. πιο σοβαρό από τον κορονοϊό αυτό καθεαυτό, Δεν το συζητάμε. Εγώ είχα πει το εξή: Θα πάμε από οτιδήποτε άλλο, από τον κορονοϊό, α Είναι <συγνώσαι> η μεγαλύτερη κυβέρνηση. <συγνώσαι> με <συγνώσαι> το που τελείωσε το lockdown και ουσιαστικά αφηθήκαμε, αρχίσανε βίτριολια, αρχίσαμε το κοριτσάκι με την. 33 χρόνια. Όλα αυτά υπήρχαν. Αυτό, αυτό, αυτό λέω. Λέγαν στην επιφάνεια γιατί πια. Δεν είχε και με τι να να ξεφύγει από το αν Άγγεζε την τηλεόραση, κορονοβάιρο, κορονοβάιρο. Και βλέπει και απίστευτη επιθετικότητα. Εκεί που έβλεπε μια επιθετικότητα στην εποχή τη οικονομική κρίση και γενικότερα τη κρίση που έζησε η χώρα τα τελευταία 10 χρόνια, από το 10 και μετά, ε, νομίζω ακόμα φαίνεται περισσότερο έντονα πλέον στην εποχή του κορονοϊού. Απλά τώρα η αλήθεια είναι ότι εκεί που πάμε να γεμίσουμε λίγο, μπαμ, να σα κάτω. Ναι. Πάμε να ερευνήσουμε από το, από, το από το πρώτο από το 2009. Κάνουμε την κολοτούμπα με το βαρουφάκι, ξανά μέσα έχουμε βιώσει, <laughs> το έχουμε βιώσει όλα αυτά. <laughs> πιστεύω βέβαια θα τα πούμε και με το. Είχαμε και, και γενέθλια ε. Από το δημοψήφισμα του 2015. Άλλο γεγονό. Πριν φτάσουμε σε όλα αυτά, να ρωτήσω εγώ τον πάνω. Πώ ήταν εσύ όλη αυτή η εκπαιδευτική στήριξη, εντάξει. Εγώ ταλαιπωρήθηκα από την καρέκλα την πολύ, από τη διασκέψη, δηλαδή, από. Πολύ καρέκλα, εντάξει. Δηλαδή, παιδιά πιάντα. Τα λέμε, το σώμα το συγκίνδυσμα ή ασχολήθηκε με τη δουλειά σου. Εντάξει, όταν κάτσε, ξεκινά με το γιατ και κάνει και μιλά στον από το μεσημέρι μέχρι και είσαι και στο επειδή θέλεις να κάνεις δουλειά στο computer Τηρούσες τα μέτρα ήσουν έτσι συνεπίστες Ναι καλά ναι, ήμουν αρκέτα ναι. να... Έχουμε μάθημα που, που λέει διαχείριση καταστροφών στα σχολεία και ανα, αναφέρεται. Αλλιώ για... παιδιά και εσύ, ίσως, sorry που σε mm -hmm. διακόπτω, επειδή το βίωσε πιο έντονο πάνω ως ω εκπαιδευτικό. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να αντικατασταθεί η τάξη. Δηλαδή, ναι, με είναι τίποτα. πολύ ωραία με με η τεχνολογία και όλο αυτό. Ναι, να μάθουμε όλοι το Zoom και όλα Αν τα okay, άλλα. επαφή, συμφωνώ. Αλλά δεν μπορεί να αντικατασταθεί η τάξη. Όσα μέσα και να, υπάρχει, να υπάρχουν, υπάρχουν πολλά μέσα. Δηλαδή, επειδή... πολλοί εκπαιδευτικοί μπορούσαν να έχουν ακόμα να γράφουν, να κάνουν. Άλλον να έχεις τον και άνθρωπο μπροστά σου ένα ένα τον βλέπεις, να τον βλέπει, να βλέπει την έκφραση του προσώπου σου. Όλα, όλα, όλα. όλα. Yeah, Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβέντα μα αμέσω μετά ένα μικρό διάλειμμα και να, θα βάλουμε στην κουβέντα και το Βακέλιο του Κουσιάδη τον ψυχολόγο από την Αθήνα. Μείνετε στο Vox 103, στα 104 και στο Music Online. Έτσι, ωραία. <χει> <χει> On the side, you're number one Yeah, every time I come around, you get it done 50-50, love the way you split it Hundred racks, me spin it, babe Light a magic, get lit it, babe That jet set, watch the sunset, kinda, Yeah, yeah Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah Yeah, you got that yummy, yum That yummy, yum That yummy, yummy Yeah, babe, yeah, babe. Rêana, rêana, rêana, rêana. Η ώρα είναι εννέα και μισή. Αυτά ήταν τα κλιπ των Fox. 103 και 3. Η ενημέρωση έχει όνομα και ταυτότητα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 Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Η Χελμέπα σας έφτιατε καλό καλοκαίρι. Άκου, νιώσε, ζήσε στη μουσική που αγαπάς. Vox, Vox. 103 &3. 103 &3. 103 &3. 103 3. Ραδιόφωνο με άποψη. <Συλίου> Υπάρχει λόγος που μας ακούς.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 Vox 103&3. Ραδιόφωνο με άποψη. Λοιπόν, είμαστε ξανά ζωντανά στο Studio του Vox Music Online, σήμερα ειδική εκπομπή Δε, σαν να κάνουμε εκπομπή των 10 μποφόρων δηλαδή τα 10 μποφόρων εδώ στο Studio του Vox Φωδωρή Πα... Κονδύλη, Εγωγο Παπαντονίου. <Κοδελίου> και λοιπόν, ζωντανή σύνθεση με Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι ο ψυχολόγο Βαγγέλη Κουσιάδη. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κουσιάδη. Καλησπέρα, ε, Σιμών. Σε... Καλησπέρα στον αρχισυντάχτη του Music Online και καλησπέρα στο θελικό του έτο, τον 14 Φωδωρή Κονδύλη, Εγωγο Παπαντονίου. Χαίρομαι <Κοδελίου> που ξαναπικοινωνούμε. Τι κάνετε, μα ήρθατε. Και εμεί πάρα πολύ. Ε, βρισκόμαστε πλέον σε διαφορετικέ συνθήκε. Πραγματικά. Ε, με, με φαίνεται σαν να αλλάξαμε εποχή ένα πράγμα Ναι, όταν κάναμε τις εποπές που κάναμε Δεν φανταζόμασταν πλέον ότι θα μιλούσαμε στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί ε, Είναι πρωτόγνωρες Ήτανε για να το ζήσουμε και αυτό ε, Και θεωρώ πλέον ότι έχουμε μπει σε όλα τα επίπεδα της ζωής Σε μια νέα εποχή Ναι ε, Κανονικότητα δεν μπορούμε να το πούμε πώς? Ε, ως μια νέα κανονικότητα, δεν είναι κάτι σταθερό θα μου πείτε για να πούμε ότι... Ε, ναι, η κανονικότητα της ε, συνήθειας, την έννοια του ρυθμού, αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι ακόμα το έχουμε συνηθίσει και έχουμε εξοικειωθεί μαζί του για να μπορούμε να το ονομάζουμε κανονικότητα. Α, και κάποιοι πιστεύω αδιαφορούν για τα πάντα και νομίζουν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι αλλά ότι φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά νομίζω Ό, ότι... Όχι φαίνεται, δεν, αν... δεν μιλάω για το φαίνεται, για κάποιους μιλάω. Για κάποιους, ναι, αλλά σαν κοινωνία θεωρώ ότι έχουμε βγει κάπως μου από όλο αυτό και μπορείς να το καταλάβεις και το καλοκαίρι, αν κυκλοφορήσεις και στις παραλίες και στα έξω, βλέπεις μένω ότι ο κόσμος βγαίνει, μπορεί και να συνοστίζεται, αλλά εγώ προσωπικά... Από τη δική μου προσωπική κοινωνική εμπειρία διακρίνω και ένα μούριασμα. Υπάρχει ένας φόβος. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, αυτό. Δεν είναι το καλοκαίρι mm -hmm. το ξέρνιαστο, το ξέρνιαστο. Σωστά, σωστά. Το Υπάρχει χρόνο. προβληματισμός Με αυτή τη δεν είναι. Ναι. Το ότι δεν είναι το ξένιαστο είναι σίγουρα. Δεν το συζητάμε. Και αν βάλουμε μαζί με το φόβο και όλη αυτή την ιστορία με τον κορονοϊό, βάλουμε και το οικονομικό. Που αλληλεπιδρά με το φόβο του κορονοϊού, γιατί και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια. Αυτό θα φανεί από το χειμώνα, Πολύ πιστεύω. Ε, ναι, καταλαβαίνουμε ότι. Υπάρχει ήταν, και. Υπάρχει και. Αυ... Το, το πράγμα. Βλέπει mm -hmm. την ανάγκη του κόσμου να επικοινωνήσει από όλη αυτή την περίοδο τη καραντίνας και του εγκλισμού, αλλά απ' την άλλη υπάρχει αυτό το μούδιασμα, αυτή η παγωμάρα. Υπάρχει μια συγκράτηση. Ναι. Ε, το και είναι... αυτός ο σαν να έχει χαθεί έτσι αυτό ο αφορμητισμό, σαν έχει αυτό το γέλιο. Εντάξει, όλα αυτά πιστεύω είναι επειδή ακόμα οι οδηγίες των ειδικών δεν είναι να είμαστε έξω ξεμπαρκεί. Είναι σημαντικό αυτό, να υπάρχει ένα κράτημα. Από τη στιγμή σου λένε, βγες με προσοχή, με αποστάσεις, με, με, με, με. με. Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η αυτοσυγκράτηση. Υπάρχει ένα φόβο. Ε, yeah. Όχι, yeah. δεν είναι μόνο φόβο. Yeah. Είναι οι οδηγίες των ειδικών που οδηγούν. δεν σου λένε πα στα μέσα μαζική μεταφορά με μάσκα, yeah. πα σε κάποια συγκεκριμένα μεριά τρία ε, ε, εφορίε, δεν ξέρω yeah. πού με Where μάσκα. Αν καταλαβαίνει ε, ότι πρέπει ε, να είναι. Εντάξει, είναι λογικό. Αποστάσει. Ε, ε, ε... ε, βέβαια. Άλλο τώρα αν κάποιοι τάξοι, τα αγνοούν σε κάποιε συγκεκριμένε καταστάσεις είναι αναγκασμένο ο κόσμο ανακασμέ να συμμορφωθεί. Έτσι, οπότε όσο να είναι, τα πράγματα μαζεύονται. Παράδειγμα, στα μπάρα παγωρεύεται να κάθεται Για κενόμως. Όσο να είναι. Έτσι. Ευτυχώς που είναι καλοκαίρι και έχουμε τα, τα open, έτσι, τα ανοιχτά μαγαζιά. μαγαζιά και τα κέντρα διασκέδαση, που και εκεί υπάρχει ένας ε, συνοστισμός Κακά ράψαμε τα ψέματα, παιδιά. Συνωσπισμό υπάρχει παντού. Εντάξει, αυτό τώρα δεν, υπάρχει, υπάρχει, δεν, είδατε δεν που, αλλάζει. Είδατε αυτό το, το πανηγύρι, τη λέγανε εκεί στην Αθήνα, ζωγράφοι 2.000 δεν άτομα. Δεν είναι μόνο το πανηγύρι. Υπάρχει. Και έξω που κυκλοφορεί ο κόσμο υπάρχει συνεστισμό. Μιλάμε τώρα. Πλατεία, Εντάξει, κακ... είναι και καμία διαδική Απλά να είμαστε τυχεροί, να μην υπάρξει έξαυση και να πάνε όλα καλά. Αυτό λέω. Παρ' αυτά, ο κ. Κουσιάδης ήθελε να αναφερθεί ότι ακόμα είναι σαν να μην ξέρουμε πώ να φερθούμε. Κάπω το είπαμε. Αυτό καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Ε, Βαγγέλνε, μια και εγώ θα ε... σου μιλάω σαν Ενικό. Δεν έχουμε βρει τα πατήματά μα, δεν έχουμε βρει του κανονικού μας ρυθμούς για να μπορούμε να ονομάσουμε όλο αυτό κανονικότητα. Ίσως είναι μια νέα προσπάθεια προσαρμογή. Και μια και συζητάμε για τα μέτρα, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει εσεί. Έχω προσέξει ούκο λίγε φορέ το εξή καταπληκτικό. Είναι άνθρωποι που περιμένουν στη στάση, δεν φοράνε τη μάσκα γιατί λόγω τη ζέστη τους δημιουργεί έτσι και μία δυσφορία, τους πέφτει η μάσκα κάτω και σηκώνουν τη μάσκα από κάτω που τους έχει πέσει να τις χωρίζουν. Θα το έχετε δει αυτό φαντάζομαι. Ε, δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να το θεωρήσει μέτρο προστασίας, το να παίρνει τη μάσκα από κάτω που έχει πέσει από κάτω και έχουν πατήσει ένα σωρό πόδια και να την παίρνει και την αντιφοράς, δεν θεωρείται αυτό προστασία, άρα ακόμα δεν έχουμε αποκτήσει... Τη συνειδητότητα που χρειάζεται για όλο αυτό που συμβαίνει. Ε, εκείνο που μια και το είπες, έχω παρατηρήσει, παράδειγμα, υπάλληλοι σε μαγαζιά, δεν θέλω τα να πω συγκεκριμένα, ε, φοράνε τη μάσκα, την κατεβάζουν και την ξανανεβάζουν. Γιατί αυτό είναι σωστό. Όχι, δεν είναι. Άρα η κουλτούρα <συλίως> ακόμα είναι στο να μην φάμε το πρόστιμο, όχι τόσο στο να προφυλαχθούμε. Ναι, σωστό. γιατί Ο κύριε Κωσιάδη ναι, θεωρείται ότι η επιτυχία της χώρας είναι καθαρά θέμα μέτρων ή αντίληψη του κινδύνου του, της κοινότητας. Το λέω με την έννοια ότι είδαμε μεγαθύρια που πραγματικά εξέφυγε η κατάσταση, όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, προσωπικά θεωρώ ότι είναι δικαιολόγητο μια τέτοια χώρα να μην μπορεί να ελέγξει μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά φαινόταν από τον, από τον Μάρτη και νωρίτερα. Ε, αγαπητέ Θεοδωρή πιστεύω ότι τα μέτρα ναι μεν, ήταν αναγκαία αλλά εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη για να μην mm -hmm. αρεξηγηθώ επιβλήθηκαν έτσι με έναν δύο τρόπο εντός αγωγικών η λέξη ναι. για να μπορέσει... Θεωρείτε μια... ότι χωρίς τα μέτρα αυτά ο Έλληνας δεν θα μπορούσε να αποστασιοποιηθεί από μόνο του. Δύσκολο γιατί το παν για την αποτελεσματικότητα ενό μέτρου σε βάθος χρόνου είναι η παιδεία αλλά η παιδεία θέλει χρόνο, θέλει προετοιμασία Αυτό ήθελα να ακούσω κύριε Κουσιάδη επειδή <laughs> κάνουμε στο μεταπτυχιακό διαχείριση ε, κρίσεων δυστυχώς η, υπάρχει πρόβλημα παιδείας και δεν είναι μόνο ελληνικό αυτό ε, σε, σε παγκόσμιο επίπεδο σε κάθε χώρα η, η να το πω ε, ο τρόπος ε, σκέψης αλλά και ενόησης ε, του κόσμου ε, τις τελευταίες δεκαετίες ε, ε, διοληθαίνει συνεχώς. Και δε, ξαναλέω δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο και σε άλλες χώρες και στι αναπτυσσόμενες, οι τρίτου κόσμου όπως λέγονται, ε, εκείνη η κατάσταση ακόμα πιο δραματική. Βέβαια μια σχέση για οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινωνικές ανισότητες είναι λογικό να υπάρξει αυτή Σωστό, η ανάγραση, ναι. όπως και η Βαζίλια. είχε πάρει... Το, το λέω με την έννοια ότι ε. Ε, ήταν αναγκαία να μπουν μέτρα καταστολής για τον περιορισμό των θανάτων και των επιπτώσεων γενικά στη, στην υγεία. Ε, ναι, απλά με τα κατασταλτικά μέτρα δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ε, για πολύ ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει... Να συνδυάζεται όσο γίνεται με την εκπαίδευση σε κοινωνικό επίπεδο. Όσο γίνεται, γιατί μόνο το κατασταλτικό δεν αρκεί. Και, και ξέρετε, τα κατασταλτικά μέτρα, πάντοτε, γιατί αυτό είναι ο νόμος και της κοινωνική ψυχολογίας, αλλά και στη φύση, αφήνουν είναι περιθώριο για ανυπακοή. Όταν θα έχεις ένα μέτρο, θα επιβάλλεις κάποιο μέτρο, θα πάρεις κάποια μέτρα, είναι σίγουρο ότι θα αναμένεις και περιστατικά ανυπακοή. Δεν υπάρχει ποτέ στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας η απόλυτη συμμόρφωση πάντοτε η συμμόρφωση συμβαδίζει με την ανυπακοή Εντάξει, αυτό ισχύει Αναμείνουμε και το ξέρουμε δεν πρέπει να μας εκπλήσει γι' αυτό μιλάω για εκπαίδευση γιατί αν στηριζόμαστε μόνο στα μέτρα θα έχουμε τη συμμόρφωση από τη μία την ανυπακοή από την άλλη αλλά ποιο από τα δύο θα είναι πιο επιδραστικό η πλειοψηφία τη συμμόρφωση ή έστω ένα μικρό ποσοστό ανυπα... ανυπακοή, Ποιο μπορεί θα... να κάνει τη διαφορά Σωστό. τελικά στο θέμα του κορονοϊού. Σωστό. Εγώ να κάνω άλλη μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν με ακού Γιατί είμαι πιο μακριά από το τηλέφωνο. Ακούγομαι. Ναι, ναι, θα ναι, βγάλω. Λοιπόν, ήθελα να κάνω άλλη μια ερώτηση, τώρα να το πάω κάπου αλλού. Ε, Πώ έχει επηρεαστεί, μια είσαι του επαγγέλματο και βλέπει αντιδράσει του κόσμου, ε, Πώ το βλέπει ο κόσμο γενικά, Δηλαδή. Ε, το πιστεύει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα Δεν το πιστεύει Αντιδράει θετικά, αρνητικά Έχει επηρεαστεί ψυχολογικά Πώς βλέπεις την κατάσταση Είτε πιστεύει κάποιος ότι αυτό υπάρχει Είτε πιστεύει ότι δεν υπάρχει Η επιρροή υφίσταται Όλοι Ναι, έπεσε γραμμή να και Να γραμμή, ναι. Λοιπόν, εντάξει, οπότε ακούμε λίγο μουσικούλα και ξανά επικοινωνούμε μαζί του. Λοιπόν, ξαναβγαίνουμε στον αέρα, ξανά ο Βαγκαία Κουσιάδη στην γραμμή. Αυτά είναι τα πρώτα. Λοιπόν, ε, συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Oh ε, ναι, όπω έλεγα στην ερώτησή ότι είτε κάποιο το πιστεύει αυτό, είτε δεν το πιστεύει και το αποδίδει σε μια θεωρία συνωμοσία, επηρεάζεται. Επηρεάζεται ψυχολογικά, γιατί όλοι είμαστε μέλη τη ίδια κοινωνία, ζούμε στον ίδιο κόσμο, οπότε. Ό,τι συμβαίνει και κυκλοφορεί μας επηρεάζει είτε με το να το αποδεχόμαστε, είτε με το να εναντιωνόμαστε. Το ζήτημα όμως ποιο είναι, ότι αυτό το θέμα με τον κορονοϊό έχει δημιουργήσει ένα διχασμό, δεν θα μιλήσω σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μιλήσω για την ελληνική κοινωνία και τελικά έχει απειλήσει ακόμα περισσότερο των ιστωτών κοινωνικών σχέσεων Ήτανε που ήτανε δύσκολες οι ανθρώπινες σχέσεις και στην προκορονιού η εποχή τώρα έχουνε παραπάνω λόγους για να είναι ακόμα πιο δύσκολες Για παράδειγμα πολλέ. Ναι Πάλι, Πάλι το πρόβλημα ναι, κάτι έχει. Μας έχουν βάλει στόχο, φαίνεται σήμερα. Κόβει. Γιατί είναι φωνικές γραμμές. <laughs> Δεν θέλουν να μιλήσουμε, αλλά σκόβουν. <laughs> λοιπόν, μουσικούλα ξανά. Κάνουμε πάλι προσπάθεια. Βαγγέλη, είσαι άτυχος σήμερα. Για να δούμε. Λοιπόν, τρίτη προσπάθεια, Βαγγέση Κουσιάτης ξανά κοντά μα. Θα βάλουμε το τηλέφωνο σε ΜΕΘ Έτσι Το διασολυνώσουμε <σίλει> Ο δαίμονας στο τηλέφωνο χτυπάει, για να δούμε Λοιπόν, συνεχίζουμε ε, Λοιπόν, Παναγιώτη, συνεχίζω την απάντηση στην ερώτηση που έκανες Ότι τελικά είτε κάποιος πιστεύει αυτό το θέμα με τον κορονοϊό Είτε το αποδίδει σε θεωρία συνωμοσίας ε, Επηρεάζεται το ίδιο ψυχολογικά, δεν υπάρχει αφιβ το θέμα όμως είναι ότι αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τον κορονοϊό έχει διχάσει την ελληνική κοινωνία, την έχει χωρίσει σε δύο στρατόπεδα και έχει κάνει τις σχέσεις ακόμα πιο δύσκολες. Ήτανε που ήταν δύσκολες και στην προκορονοϊού εποχή, τώρα έχουνε παραπάνω λόγους για να είναι πιο δύσκολες. Να σα δώσω ένα παράδειγμα, την περίοδο του εγκλισμού δημιουργήθηκαν Πολλά κρούσματα ένδοοικογενειακής βίας. Αντί να έρθουμε πιο κοντά, ενώ ήμασταν πιο κοντά σωματικά, ψυχολογικά απομακρυθήκαμε. Σε άλλες οικογένειες πάλι υπήρχαν αυτοί που τηρούσαν σχολαστικά τα μέτρα και αυτοί που αδιαφορούσανε. Και αυτό δημιουργούσε ένα πεδίο σύγκρουση. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε και την κοινωνική διάσταση του θέματος, Πρέπει και εκεί να αναζητήσουμε μεθόδους θεραπείας γιατί πιστεύω ότι αυτός ο διχασμός που έτσι κι αλλιώ δυστυχώ είναι στο DNA τη φυλής μας έχει αναπαραχθεί με αυτή την ιστορία και δεν δε μας βοηθάει. Δεν βοηθάει ψυχολογικά κανέναν. Σίγουρα. χρειαζόμαστε π... το ίδιο και από την άλλη έχουμε ανάγκη όλοι μας γιατί είμαστε άνθρωποι τη σύνδεση με τους άλλους και μέσα σε ασφαλείς και ομαλές συνθήκες. Δεν είναι όμως σχετικά περιορισμένο, σα φαινόμενο. Κοινωνικό. Αυτές οι αντιδράσεις. Γι αυτές νομίζεις. οι αντιδράσεις, ναι. Είναι, ε, να σου πω τι γίνεται, Θεοδωρή. Αυτές οι αντιδράσεις δεν εξωτερικεύονται εύκολα. Αποθούνται. Μένουν μέσα και μπορούν να εκδηλωθούν με πλάγιους τρόπους. Δηλαδή, όπως το είχαμε πει και τότε, με κάποιους εμπληκτισμούς στο δρόμο, ε, με το να σου μιλήσει απότομα ίσως ένα σερβιτόρος ή να μην... Να μην έχει την ανάλογη ανταπόκριση ή θέληση ναι. αντιμετώπιση βγαίνει με άλλου πλάγιου τρόπου. Και σίγουρα υπάρχουν και τα άκρα, δηλαδή οι ακραίε συμπεριφορέ. Η συμπεριφορά η τρελή, δηλαδή αυτό που κλίνεται μέσα και φοβάται και. Δεν έχει σταματήσει το κάνει. Το, πα, ο, ο, το ναι, ναι. Και το αντίθετο, εκείνος που τα γράφει όλα και δεν υπολογίζει τίποτα. Έτσι, σίγουρα υπάρχουν τα άκρα. Ουσιαστικά yeah. αυτά τα περιστατικά που είχαμε τον τελευταίο καιρό μετά τη λήξη του lockdown. Ε, δεν δείχνουν ότι επιταχύνθηκαν α, από την όλη κατάσταση. Ε, Εννοείς από την κατάσταση αυτή της καραντίνα... Ναι, ναι, ναι. Προφανώ ε, προφανώς ήταν μια μεγάλη ψυχοποίηση. Όπως, όπως το περιστατικό με το βιτριόλ για παράδειγμα. Ναι, ήταν μια μεγάλη ψυχοπιαστική περίοδος, μια περίοδος μεγάλης ψυχολογικής δοκιμασίας για όλους. Άτομα που... Αντιμετώπιζαν προβλήματα και πριν την καραντίνα, είναι πολύ φυσικό η καραντίνα να τα έφτασε στο κόκκινο. Να mm -hmm. Οπότε, επειδή έτσι κι αλλιώ αυτό το φαινόμενο ήταν ένα ακραίο φαινόμενο με την παγκόσμια εξάπλωση, ήταν πολύ φυσικό από την άλλη να προκαλέσει και ακραίε περιφορές Και εγώ θέλω να πιστεύω σε αυτό που είπε πριν, ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά. Αλλά δεν αλλάζει όμως το γεγονός ότι σαν κοινωνία χρειάζεται να, διο, να διορθώσουμε πράγματα και να προβληματιστούμε. Μην τα προσπερνάμε όλα και τα βάζουμε κάτω από το χαλί και να λέμε εντάξει, θα βρεθεί το εμβόλιο, θα κάνει τον κύκλο του και θα επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν. Γιατί έτσι απλά θεωρώ ότι βάζουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί και κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα μετά. Η καραντίνα... Έχ, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε οικογενειακές σχέσεις ζευγαριών, οικογενειών, σχέσεων μη οικογενειακών, δηλαδή ε, διαπροσωπικών σχέσεων, φιλικών σχέσεων. Τι είδες εσύ στην ε, μέσω της δουλειά σου? Ε, θεωρώ ότι τα άτομα που είχαν κάνει μια δουλειά με τον εαυτό τους, με όποιο τρόπο επέλεξε ο καθένας πριν τον κορονοϊό, είχαν δημιουργήσει το αποθεματικό εκείνο το εσωτερικό για να μπορέσουν να αντέξουν αυτή τη δοκιμασία άλλα άτομα όμω που αντιμετώπισαν προβλήματα και πριν ήταν φυσικό να μην μπορέσουν να αντέξουν αυτή τη δοκιμασία με αποτέλεσμα να τους δημιουργήσει περισσότερες επιπλοκές και δεν είναι τυχαίο ε, επίσημε έρευνες που έγιναν εδώ στην Ελλάδα που μίλησαν για αύξηση της κατανάλωσης ναρκωτικών mm. αλκοόλ και να αγχολητικών φαρμάκων την περίοδο του εγκλισμού. Μάλιστα. Είναι επίσημο αυτό και πραγματικά είναι και εξίσου ανισχυτικό. Ναι, βέβαια. Βέβαια, γιατί αυτό δείχνει ότι... Ε... Εξετάστηκαν τα, τα απόβλητα στο λουρκανοπαίδιο της Ατική, στην Αθήνα. Αντιβώς. Και διαπιστώθηκε Αντιβώς. αυτό το, το αποτέλεσμα. Αντιβώς. Και το ζήτημα είναι, παιδιά, σε αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο και να νιώσει ο κόσμος ασφαλής, ο φόβος πλανάται. Τα άτομα που ήταν φοβικά και πριν τον κορονοϊό, έχουν γίνει ακόμα πιο φοβικά στην μετακορονοιού εποχή. Άτομα, α πούμε, που έπλανε τα χέρια τους λόγω υποχονδρίασης 10 φορές την ημέρα, για παράδειγμα, πριν, Τώρα πλέον τα χέρια του 20 φορέ την ημέρα. Μιλάμε για φοβικά στο θέμα τη υγεία, έτσι. <συμή> Όχι φοβικά γενικά ή έχει να κάνει και με το φοβικό. Ε, γιατί φοβικό μπορεί ε, να, το, να είσαι. Ο φόβο με τα θέματα τη υγεία αντιμετωπίζει και μια φοβική στάση απέναντι στη ζωή. Μεταφέρεται η φοβικότητα και στο πεδίο των σχέσεων. Μάλιστα. Και στο πεδίο των επιτευγμάτων. Είναι ένα πιο διάχυτο φλέγμα. Είναι αυτό που ε, σα διακόπτω, που βλέπω. Ε, και, ε, ε, επειδή συναναστρέφομαι με κόσμο καθημερινά, λόγω της, της δουλίας ε, Μου έρχεται κόσμος ακόμα, ακόμα, δεν ξέρω να το λέω σωστά, ε, που οδηγεί με, με γάντια, που φοράει μέσα στο αυτοκίνητο μάσκα. Ναι. Ε, χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος μέσα στο αυτοκίνητο, το δικό του αυτοκίνητο. Mm -hmm. Αυτό, είναι κάτι υπερβολικό, έτσι. Είναι κάτι το οποίο δείχνει υπερβολικό φόβο. Ή κυκλοφορεί με μάσκα στο τραπέζι. Να φορέσει τη μάσκα μέσα σε ένα κλειστό χώρο, σε τράπεζα, στο σούπερ μάκετ ή στο κατάστημα, σε κάποιον. Μπράβο. Όχι τώρα τον κυκλοφορεί έξω στον δρόμο που ουσιαστικά ούτε συνοστίζεσαι, ούτε έρχεσαι σε άμεση επαφή με κάποιον. Πιστεύω ότι στο... έχει να κάνει και λίγο με την αντίληψη του πιθανό. Το πώ Αυτό το άτομο πιθανόν να έχει κάποιες έτσι βαθύτερες φοβίες που έχουν βγει στην επιφάνεια, γιατί η ακραία πρόληψη από πίσω έχει φοβία. Άλλο η πρόληψη με σύνεση, άλλο η συνετή εφαρμογή των μέτρων και άλλο η ακραία χρήση. Η, η, η, η σχέση φοβίας και αντίληψης, αυτό που είπε εγωγό, τι, π, πώς, ο πόσο. Πώς το είπε εγώ, εγώ να μου το έτσι να, να, ναι, να, να πω ένα λίγο για να απαντήσω. πω ένα παράδειγμα τι μιλούσαμε όλοι μαζί μάλλον. Ε, όλες αυτές οι φοβίες που... Να πάω σε ένα απλό παράδειγμα, να μην πάμε στη βία μέσα στην οικογένεια και όλα αυτά από το κλείσιμο. Ε, στο εξής απλό. Ε, όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία, ε, πολύ ήταν διστακτικοί ακόμα και να γίνει χειραψία. Αυτό πρόσβαλε κάποιους... Θα το έχετε αντιμετωπίσει όλοι, φαντάζομαι. Ξέρεις να σε χαιρετήσω, Όχι, μην με πλησιάσει. Καλά, ναι, αυτό ισχύει, ναι. ισχύει ακόμα. Κάποιοι το διαχειρίζονται πιο νορμάλ, κάποιοι το παίρνουν πολύ προσβλητικά. Βάζω του ναι, ναι. Αυτό έχει και το χιούμορ του. Ναι, Α πούμε, μπορεί να έχει ε, διαπληκτισμό με κάποιον, ε, να επειδή δεν δέχεται να σε χαιρετήσει. Ή κάποιοι και Η, το μετά κανονικά και βάζουν και σκουπίζουν τα Τρόμου, με το, το οποίο δεν το λέω βέβαια εγώ τώρα κάποιον το λογόντα, είναι κάτι μια είναι λογική τόσο, αντίδραση βεβαίως. και υγιή αντίδραση. Προσθέτω. Ναι. Αλλά αν παρεξηγείται από κάποιους άλλου, εκεί φτάνουμε ναι, σε κάποια. Ναι. Δεν μπορούμε ναι. να το διαχειριστούμε ίσω ναι. Παρότι θα σεβαστώ τον άλλον, ναι, μην με ακουμπάτε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ποι, τι είναι αυτό. το σωστό πια σαν αντίδραση από τον κόσμο. Δηλαδή, κάνει αυτό που λένε οι επιστήμονε. Αλλά ο άλλο πώ αντιδράει είναι όταν βλέπει να το κάνει. Δεν ξέρω, Βαγγέλη. Έτσι, παράδειγμα, λέω ένα παράδειγμα, έτσι, χαιρετάς κάποιον με χαιρεάψει αναγκαστικά και βγάζεις ένα μπουκαλάκι, να σκουπίσεις τα χέρια σου μετά, με αντισυντικό, προστάς τον κόσμο no. και γελάνε άλλοι μαζί σου. Νομίζω τώρα, no. σε, στην εποχή του κορονοϊού, είναι κάτι... Ε, Είδες απλά πράγματα ναι. τώρα, στα Μη παρεξηγήσιμο. Ναι, οκ. Okay. Ε, κάποιοι όμως παρεξηγούν και γελάνε. Ναι, το δει, το εκεί, χωρίσμα. Χωρίσμα. εκεί πλέον είναι Εκεί είναι θέμα αντίληψη. Είναι αντίληψη πώ αντιλαμβάνεται τον το κίνδυνο. Όπω έχω δει αυτό που είπατε για τον ρατσισμό, να κοροϊδεύουν ναι, κάποιοι πιο νεαρέ ηλικία, μεγάλου ανθρώπου που φοβούνται. Ναι. Έχω δει δηλαδή να κοροϊδεύουν μεγάλου ανθρώπου, οι οποίοι φυλάγονται και λένε πω, πω, πω, πω έξω. που ε, ίσα ίσα ε, θα πρέπει. ηλικία σε. Ναι, είναι, αυτό είναι φοβερό. Είναι μορφή ρατσισμού, δεν ξέρω, Βαγκάγια, τι λέγεται γι' βέβαια. Απλά παιδιά τι γίνεται, υπάρχουν αυτοί που ναι μεν είναι πιο συγκρατημένοι στο κομμάτι της χειραψίας άνευ παρεξηγήσεως. Υπάρχουν και άλλοι όμως που επιδεικνύουν ακόμα μεγαλύτερη διαχειτικότητα ίσως και από αντίδραση σε αυτή την εποχή του κορονοϊού. Ωραία υπάρχουν το διατυπώσατε. Ναι. Το θέμα τι γίνεται, ναι. ότι με ζητήματα που είναι ευθέω απειλητικά για την υγεία... Ο άνθρωπος έχει πάντα δύο πρότυπα συμπεριφορά. Είτε θα υπερτιμήσει τον κίνδυνο, είτε θα τον υποτιμήσει. Δυστυχώς η μέση οδός είναι τελικά η μειοψηφία. Η πλειοψηφία πάει στα άκρα. Mm -hmm. Και αυτό το είχαν κάνει ε, σαν πείραμα και οι κοινωνικοί ψυχολόγοι όταν, βγήκε, όταν οι διαφημιστές αποφάσισαν κατόπιν εντολή των ο, κυβερνήσεων στον κόσμο ...να βάλουνε φρικιαστικές εικόνες στα πακέτα των τσιγάρων... ...για να αποτρέψουν όσο το δυνατό γίνεται την κατανάλωση του καπνίσματος... ...θεωρώντας ότι αυξάνοντας το ερέθισμα του φόβου... ...αυτό θα δράσει αποτρεπτικά στην κατανάλωση ε, των καπνιστών. Τελικά, επετέφθηκε το αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτοί που παίρνουν τα πακέτα τσιγάρα και βλέπανε τα κηδιώσιμα πάνω... ...όπως τα λέγανε τότε ή κάποιες εφιαλτικές μορφές καρκίνου του π δεν τις λάβαναν καθόλιπόψη. Μάστ. Λοιπόν, να βάλουμε μία ανοτελεία. Όταν δηλαδή ένα ερέθισμα περνάει, ξεπερνάει το κατόφλι του φόβου ο άνθρωπος μπορεί και να τον υποτιμήσει, δηλαδή να ψηφίσει τον κίνδυνο και να συμπεριφέρεται σαν να μην υπάρχει. Λοιπόν, ε, να βάλουμε μία οτελία ένα μικρό διαγηματάκι και θα ξαναλέμε αμέσως μετά. Εντάξει? Μείνετε στο ε, ναι. 103 και 3. Λοιπόν, Βαγγέλης Κουσιάδης κοντά μας, τα 10 μποφερ μέσα μέσω του Music Online μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί. Μην κλείσει κανένας. Η ώρα είναι 10. ΦΟΚΣ 103.3 και 3 Ζορμπά Κοκτέιλ Βάιμπερ Σημείο συνάντηση στην αρχαία Ολυμπία από το 1962. Επιλέξτε να αποτύσσετε από τη λίστα μα. Για ένα από τα κοκτέ στο χώρο με τη μοναδική πανοραμική θέα. Φύλε καινούριο αμάξι. Σαν καινούριο. Μπούμπι. Πλάκα κάνεις. Δεν αυτιέβαισε μετά αυτά επιλέγει βουλκανιζατέρ και πλυντήριο μπουμισ που δουλεύει σοβαρά και οικονομικά.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 Μπούπης, όπιστε σχολών ΟΑΕΔ, πύργος, 2621 2621-4651 και 6977-647-059. Μπούπης, λουτροθεραπεία αυτοκινήτων. Δουλεύει σοβαρά και οικονομικά.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 Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά μετά τι 10. Music Online απόψε, ειδική θεματική εκπομπή. Και μετά, 10 ποφών. Με τα παιδιά των 10 ποφών, <laughs> Φαβορή Κονδύλη, Βογό παντονίου. Είμαστε συνδεδεμένοι με Αθήνα, με τον Βαγγέλη Κουσιάδη, που έχουμε μια πολύ ωραία κουβέντα σχετικά με τι συνέπειε αυτού που περνάμε, με τον κορονοϊό και τι προεκτάσει όλου αυτού. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, Μιλούσαμε περί αντίληψη και, και φόβο. φόβο. Μπράβο. Διαχείριση φόβο. Ε, και εμ... τι παρεξηγήσει που γίνονται από τα απλά. Βαγγέλη, θα μα μείνει αυτό για χρόνια. Ε, Επαναλαμβάνω, Παναγιώτη? Θα μα μείνει για χρόνια, λέω αυτό. Πε ότι βγαίνει το εμβόλιο, πάνε όλα καλά. Και ε, ε, επιστρέφουμε. επιστρέφουμε σε αυτό που ήμασταν πριν. Ναι. Δηλαδή, θα, θα επανέλθουμε και όσον αφορά σε αυτά τα θέματα. Ή θα μα μείνει μια σφραγίδα. Δεν λέω για το οικονομικό κομμάτι που σίγουρα θα έχουμε συνέπειε. Για το κομμάτι το ψυχολογικό των σχέσεων, όλο αυτό. Θα μείνει και για καιρό. Ο... Θεωρώ ότι επειδή φαίνεται σιγά σιγά στις συνειδήσεις των περισσότερων Ελλήνων να παίρνει οικονομική ανασφάλεια, πιστεύω ότι το θέμα με το κορονοϊό θα υποχωρήσει επειδή όμω θα αντικατασταθεί ο ένας φόβος από τον άλλον. Το ζήτημα είναι αν θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε να επαναχτίσουμε την ψυχική υγεία, να ξεχάσουμε το θέμα του κορονοϊού, αλλά να ασχολούμαστε με άλλες ανασφάλειες και φόβους, δεν είναι αυτό το κέρδος ναι. αλλά αισθάνομαι ότι μια τέτοια τάση διαμορφώνεται, άλλωστε έρευνες που έχουν γίνει δείχνει ότι η απεσιοδοξία των Ελλήνων στρέφεται κυρίως στο κομμάτι της οικονομίας και όχι τόσο στο κομμάτι πλέον του... οι τελευταίες δημοσκοπείς αυτό που είπατε αυτό δείχνουν ότι δεν, αν, δεν ανησυχεί ο Έλληνας αυτή τη στιγμή για το... Ακριβώς για τον κορονοϊό όσο για την, για την ναι, εργασία, για τα που οικονομικά. Το κορονοϊό είναι ότι είμαστε μία από τις χώρες με τα χαμηλότερα ακρούσματα. Ο κόσμος εμπιστεύτηκε την διαχείριση της πολιτείας στο θέμα πρόληψης και αντιμετώπισης του κορονοϊού οπότε το μυαλό έχει φύγει από εκεί και έχει πάει περισσότερο προς την α, οικονομική ανασφάλεια. Και, και λογικό δεν είναι, όταν αυτή τη στιγμή είναι πάνω από ένα εκατομμύριο άνεργοι στην Ελλάδα, οι οποίοι ήταν η, η εργασία τους στο, στον τομέα του τουρισμού και δούλευαν σεζόν. Και από αυτό έβγαζαν και όλοι τη σεζόν, όχι μόνο το. Εννοείται, Παιδιά και αν περάσει κάποιος εκεί από αυτό το κομμάτι της ε, λάκας της Ακρόπολης, το μοναστηράκι βλέπει ένα άλλο σκηνικό δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα σκηνικά οπότε αυτό ε, σχετίζεται άμεσα με την, με την οικονομία αυτή την εικόνα δεν τη σχετίζει ο άλλος τόσο με τον κορονοϊό όσο με το καθαρά οικονομικό κομμάτι και επίση είναι και το άλλο ότι αυτό που είπε και ο Παναγιώτης λίγο πριν, είμαστε μια χώρα που δοκιμάστηκε πάρα πολύ στο οικονομικό επίπεδο και φαίνεται πως μπαίνουμε πάλι σε μια νέα περίοδο οικονομικής δοκιμασίας που ίσως, ίσως να δοκιμάσει ακόμα περισσότερο τις ψυχικές μας αντοχές από ότι ο κορονοϊός. Διακόπτω, είναι σημαντικό βέβαια σε αυτό το κομμάτι να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί στο τέλος της κρίσης, η Ευρώπη απέναντι στα κράτη που έχουν δοκιμαστεί, δηλαδή οικονομικά, θα, θα βοηθήσει ή θα πει «σας αφήνω σε τύχη σας». Ναι, και είναι και σημαντικό είναι και αυτό για μια δείτε. χώρα που η οποία έχει χτυπηθεί πάρα πολύ. τα δείγματα δεν είναι και θετικά. Ε, δεν είναι θετικά τα δείγματα της βοήθειας. Δεν είναι. Και εκεί υπάρχουν δύο ρεύματα. Υπάρχουν οι πιο σκληροπυρηνικοί, υπάρχουν και πιο μετριοπαθείς. Δεν υπάρχει μια ενιαία φωνή ακόμα και στην Ευρώπη. Καλά Οπότε, κύριο και μέλημά αφού... του είναι να, να τελειώσει αυτό πρώτα και μετά. Τι θα γίνει απλά. Οπωσδήποτε, απλά επειδή μιλάμε τώρα για τις αντιδράσεις του κόσμου και αν θα μπορέσουμε να επανέλθουμε εκεί που είμαστε, ε, κάτι με το κορονοϊό, κάτι με το οικονομικό, που έχουμε και το προηγούμενο βεβαρημένο ιστορικό της οικονομικής κρίσης με τα, μνημ, με τα μνημόνια, Κάνει την κατάσταση λίγο σύνθετη. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το μούδιασμα στον κόσμο. Και καλά τα μνημόνια, μην νομίζετε ότι έχουν φύγει. Οι συνέπειε των μνημονίων υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα, δεν το συζητάμε. Και Τώρα, Και αφού. Θα να ότι η Ελλάδα γνώρισε για τα δικά τη δεδομένα υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών την περίοδο των μνημονίων. Ναι. Που ήταν μια χώρα πριν τα μνημόνια με του πιο χαμηλού δείκτε αυτοκτονία στην Ευρώπη. Και αυτό άλλαξε. Ναι, ναι, και αν θυμάστε, το είχαμε κουβεντιάσει, παιδιά, κάποτε. Ε, βέβαια, για να το πάμε λίγο πιο ψυχολογικά, η αυτοκτονία είναι η πιο ακραία μορφή εκδραμάτισης των ψυχολογικών θεμάτων. Η πιο ακραία και η πιο άμεση. Να σας ρωτήσω κάτι. Μέσα στην καραντίνα δεν είχαμε όμως τέτοια φαινόμενα. Ε, δεν είχαμε, αλλά... Ο... Δεν θα μπορούσε αυτό ο ε, να οδηγεί τουλάχιστον... Ε, ε, οι πολίτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα σε τέτοιες ε, ενέργειες ε, Θα σου απαντήσω ένα ωραία ερώτηση Θεοδωρή Θα σου απαντήσω κάτι που μπορεί να φανεί παράδοξο Αλλά έτσι όπως το έχω ψάξει Για μένα αυτή είναι η αλήθεια mm -hmm. Επειδή την περίοδο της καραντίνας τα πάντα είχαν παγώσει Αυτό το περιβάλλον το καταθλιπτικό τέργειάζε με τους καταθλιπτικούς ασθενείς Τέργιαζε είπατε με τους καταθλιπτικούς ασθενείς. Τέργιαζε, οπότε έβρισκαν μια παρηγοριά. Όταν όμως το περιβάλλον είναι ζωντανό και η ζωή τρέχει ο καταθλιπτικός, δεν αισθάνεται ότι μπορεί να κολλήσει σε αυτό. Σωστά, αυτό το σκέφτηκα και να εγώ. Είναι πλόγια. Ε το καταθλιπτικό περιβάλλον της καραντίνας τέργιαζε απόλυτα στους καταθλιπτικού ασθενεί, οπότε υποσυνείδητα δεν είχαν λόγο να προβούν σε αυτοκτονικές συμπεριφορέ. Οπότε με το που ξεκίνησε η σταδιακή Υπάρχοντας. επιστροφή στην σε εισαγωγικά κανονικότητα ξεκίνησαν και όλα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα και συνεχίζονται. Γιατί ε, έχουμε ε, αυτοκτονίες ε. από την έναρξη της, της λήξης του, του lockdown. Έχουμε τραγικά περιστατικά όπως βιασμούς, επιθέσεις. Mm -hmm, mm -hmm. Ναι. Ε, ε, γι' αυτό λέμε ότι... Πρέπει να μας προβληματίσει, να μην σταθούμε μόνο στο θέμα του κορονοϊού και της υγείας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι ε, που έχει να κάνει με την επιβίωση και ασφαλώς είναι σημαντικό. Το άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Γιατί όπως έλεγαν και αρχαίοι νους υγιείς ενσώματοι υγιείοι πρέπει να έχουμε και τα δύο. Κάποια στιγμή θα βρεθεί το εμβόλιο, θα βρεθεί το φάρμακο με το κορονοϊό και όπως λένε πολλοί ειδικοί θα πει ο στο μουσείο των ο, ιών. Τις ιστορίες, και ιστορίας. Μαζί με διάφορες και σαύς και τα λοιπά. Mm. Ε, βέβαια αυτή την εμπειρία δεν πρέπει να τη βάλουμε στη, στη λύθη και να μας είναι ένα μάθημα για θεωρώ, όσο την επόμενη. Όσο και αν ήταν αυτό το κομμάτι της καραντίνας, ταυτόχρονα ήταν μία ευκαιρία να επανεκτιμήσουμε πολλές επιλογές από τη ζωή μας και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό κοινωνικό επίπεδο. Θεωρώ ότι η καραντίνα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με βαθύτερες ανάγκες, με βαθύτερα θέλωμας, με βαθύτερα κομμάτια του εαυτού μας, που λόγω του φρενήρου εξωτερικού ρυθμού της καθημερινότητας δεν είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Ε, κάπου είχαμε ανάγκη όλοι από μια διακοπή, όχι τέτοιου τύπου και τέτοιας μορφής, αλλά ε, ήτανε κι αυτό μια ευκαιρία. Εγώ είμαι της άποψης δεν κακόν, αμυγές καλού. Να κάνω μια άλλη ερώτηση ε, εγώ τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που το είδαν έτσι, ευτυχώ. Βεβαίω και το είδαν Ναι, Αυτό ήθελα βεβαίως, να πω. Λειτουργήσε θετικά αρκετή. για κάποιο η καραντίνα. Ε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εγώ έχω ένα-δύο παραδείγματα ανθρώπων που δεν έβγαιναν έξω, είτε επειδή βαβιόντουσαν, είτε επειδή είχαν κλεισίσει στον εαυτό του, είχαν απογοητευτεί, που μετά το τέλο του lockdown, τώρα είναι κάθε μέρα <coughs> έξω. Και, και, και δεν το έβλεπε αυτό. Δηλαδή, και λε αυτό δεν έβγαινε καθόλου και τώρα είναι άλλο έξω. Λειτουργήσε η καραντίνα θετικά για κάποια άτομα που ήταν κλειστά. Ε, Υπήρξε τέτοιο ειδομάς. Ε, ε, ε, κλειστά, όχι όμως με την έννοια την παχολογική. Ναι, εννοείται αυτό. Ίσως κατάλαβαν τελικά ο, μέσω τη καραντίνας ότι αυτό που έκαναν δεν του στεβιάσε και ήταν πραγματικά ε, αλλιώ στη ζωή. Υπήρξε τέτοιος κόσμος δηλαδή. Ναι. Ασφαλώς. Ναι. Αυτό ήταν το καλό και ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Η καραντίνα δεν είχε μόνο την έννοια να κάθομαι, να τρώω φαγητό, να παραγγέλνω απ' έξω, να βλέπω συνέχεια ειδήσει, να βλέπω ταινίε, να παίζω παιχνίδια και να μου περνάει έτσι η ώρα. Ε, πώ θα το κάνει αυτό, Γιάννη, με τον Θεό. Πώ ναι. θα το κάνει. Ε, είχε και ένα βαθύτερο νόημα. Και άμα το πάμε ακόμα πιο βαθιά, με βάση τη θεωρία που είχαμε κάνει μια εκπομπή με τον Θοδωρή και τη Γουγώ, με βάση τη θεωρία του Γιούγκ για το συλλογικό ασυνείδητο, mm. το ίδιο το ΣΥΠΑΝ ακόμα και μέσα από σοβαρέ ασθένειε προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, ενεργειακά αλλά με την εκδήλωση φυσικών νόμων να κλονίσει την ανθρωπότητα, γιατί αν πηγαίναμε καλά σαν ανθρωπότητα δεν θα είχε λόγο να εμφανιστεί ο ιός. Ο ιός εμφανίστηκε, αν το δούμε λίγο πιο εσωτερικά, λίγο πιο φιλοσοφικά, λίγο πιο μεταφυσικά εμφανίστηκε γιατί η πορεία της ανθρωπότητας δεν ήταν σωστή. Ναι. Οπότε και πιστεύω, ένα βαθύτερο μήνυμα αυτής της ε, ε, φάσης με αυτόν τον ιό είναι ότι πρέπει σαν άνθρωποι να αναθεωρήσουμε πολλές από τις παλιές αξίες της προ -καραντίνας. η καραντίνα ήταν μια ευκαιρία να ψυχοψαχτεί κάποιος μέσα του ακόμα μπορεί κάποιοι να μην το έχουν καταλάβει αλλά κάποιες επιρο... κάποια κατάλοιπα θα έμεινα στον καθένα ίσως ναι, κάποιοι δεν τα άντυψαν. εγώ το ζήτημα δεν είναι να επιστρέψουμε ε, μετά την καραντίνα εκεί που ήμασταν που ήμασταν μα οδήγησε σε αυτό που ήμασταν η καραντίνα και σε αυτό που είμαστε τώρα. Ε, ο σκοπός είναι να πάμε σε κάτι καλύτερο από αυτό που ήμασταν πριν τον κορονοϊό. Σουστό. Γιατί θεωρώ ότι πολλοί είχαμε βολευτεί. Είμασταν σε μια φάση που λέγαμε άντε βγαίνουμε από τα μνημόνια, αρχίζει η οικονομία της Ελλάδας και παίρνει τα πάνω της, αρχίζουν και ανοίγουν λίγο περισσότερο οι δουλειές. Δεν είχαμε όμως μεγάλες βλέψεις, ούτε εσωτερικά ψαχνόμασταν τόσο πολύ. Είχαμε αρχίσει πάλι να βολευόμαστε και επιτρέψτε μου να πω την έκφραση και να αναρκωνόμαστε. Πάλι όμω έγιναν και μία Και ήρθε ναι. η προσγείωση από ένα ουσιαστικά παγκόσμιο σοκ. Η προσγείωση ναι σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί δεν μπορούσε να γίνει μόνο σε μερικέ χώρε. Σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί θεωρώ ότι. Η ανθρωπότητα γενικά πρέπει να αναπτύξει μια νέα συνείδηση. Άλλωστε, πολλές φορές οι ειδικοί είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Να σας πω κάτι. Θα δωρήσω καθήτη να αρμούλεξε. Να σας πω κάτι. Κάναμε για τις πανδημίες το Νοέμβριο, παραδόξως. Και θυμάμαι που μας έλεγε ο καθηγητής ότι έχει αργήσει πραγματικά να γίνει η επανάληψη μια σοβαρής πανδημίας, της τάξης του 1918. Μιλάω για την ισπανική γρήπη με τα... Πριν το θέμα, το είχατε κουβεντιάσει. Ναι, ναι, για δεν τα... θα να πήγεις εκείνη αυτός και να το κάνω; <laughs> <laughs> Όχι, ε, ε, θέλω να πω ότι είναι ουσιαστικά μια φυσική διεργασία και αν λάβουμε υπόψη τον βιασμό που έχει κάνει ο άνθρωπος στο φυσικό περιβάλλον ε, και στο ζωικό, που ουσιαστικά δημιουργεί του Ιού αυτές οι, οι, οι διεργασίε, με αποτέλεσμα όχι απλώ είχε αργήσει. Έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και δεκαετίες κάτι τέτοιο, συνέβη λοιπόν. Το θέμα είναι ότι πρέπει αυτό να το λάβουμε ως εμπειρία και να πάρουμε εκείνες τα μέτρα και εκείνες τις στρατηγικές ώστε να είμαστε έτοιμοι για μία τυχόν επανάληψη στο μέλλον γιατί αυτά κάνουν τον κύκλο τους και επίσης θα πρέπει να λάβουμε μέτρα όσον αφορά το μετριασμό ε, στα, στην, ε, πάνω στο, στο, στο περιβάλλον, ε, στη, στη φύση γενικότερα. Βλέπουμε την αποψήλωση των δασών που γίνεται στον Αμαζόνιο και σε μεγάλα δάση ε, πνεύμονες ε, του πλανήτη. Και όσο δεν λαμβάνουν μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο πάντα, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Το Πανδημίας, ο, κλιματικής το αλλαγής. Πολύ σωστά. Ό, τελικά. Και θεωρώ πάνω σε αυτό, να προεκτείνω αυτή τη σκέψη που εύστοχα έκανε. Υπολοιπόμεθα, υπολοιπόμεθα σε αυτά τα τρία επίπεδα συνείδησης, οικολογική συνείδηση που αντιπροσωπεύει τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, κοινωνική συνείδηση που αντιπροσωπεύει την ποιότητα σχέση του ανθρώπου με τους συνανθρώπους και ε, συνείδηση αυτοπραγμάτωσης που αντιπροσωπεύει τη σχέση του ανθρώπου με τον ίδιο του τον εαυτό. Σε αυτά τα τρία επίπεδα συνείδησης πρέπει να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο. Είμαστε πίσω. Εκριμέ Εντάξει, αυτό είναι πόστι... και θέμα παιδείας και φυσικά ε, δεν είναι, ο κόσμος δεν είναι ο μορφωμένος πάνω σε αυτό. Ε, Θέλει ε, πολλή δουλειά. δουλειά. Και πιστεύω, mm -hmm, sorry, εγώ, ναι. πιστεύω ότι αν το πάμε και σε κρατικά, ή διεθνοί ε, χειρισμού διαχείριση, παρότι αυτό ήταν ένα σοκ παγκόσμιο, ήταν ένα σοκ παγκόσμιο, ένα πράγμα που παρατήρησε ήταν το εξή: Ότι λέγαμε ότι η οικονομία τη Ελλάδα είναι ισχνή, δεν είχαμε σύστημα υγεία, δεν είχαμε ούτε ξέρω εγώ βαμβάκι στο αυτό. Το ίδιο όμω γινόταν και στη Νέα Υόρκη, γινόταν και στην Αμερική. Κάποια στιγμή από τι κουβέντε και από τα ρεπορτάζδε ειδήσει λέγανε το ότι είχαν παραμερίσει το σύστημα υγεία. Είχ... Ταυτοχρόνω όμω υπήρχαν πυρηνικά όπλα. Αυτό δεν σταματάει. Θα μα γίνει ένα μάθημα όλο αυτό. Θα πάμε να προσέξουμε λίγο. Να, να, να συμπληρώσω αυτό σε αυτό γύρω, που λέει ο εγώ και έχει απόλυτο δίκιο μετά το Σωστό. παγκόσμιο Ενώ όλη η παγκόσμια κοινότητα και οι κυβερνήσεις είχαν δώσει βάση πάνω το πώς αντιμετωπίζει μια χώρα την άλλη Η Ρωσία μπορεί να έχει ένα απίστευτο υποβρύχιο. Ε, φυσικά ε, Στολ ολόκληρο έτσι, και, και, και δικής να, να έχουν ε, ε, κάνει απίστευτα έξοδα ε, για την αντιμετώπιση τη μία χώρα στην άλλη και την πολεμική αντιμετώπιση ενώ Είναι πανέτοιμη σε αυτά. Ε, φυσικά, δεν ήταν η παγκόσμια κοινότητα όλοι μαζί να αντιμετωπίσουν ε, ένα τέτοιο κοινό. Κοίταξε, παιδιά, όμω αυτό παίζει ρόλο και οι ηγέτε που έχει. Δηλαδή, όταν έχει φτάσει τον Τραμπ, στην Τουρκία τον Ερτογάν. θέλω να πω, με ποια λογική και να συνεννοηθεί με αυτού του ανθρώπου. Έτσι, για τον άλλον όλοι ο οποίο κάνει τα δικά του. Επίσης, και πάλι επίσης. δεν υπάρχει τέτοια διάθεση αυτή τη στιγμή. Λέω. Βλέπετε εσεί κάποια διάθεση. Ωραία, ήταν ένα σοκ αυτό το πράγμα. Παραδειγματιζόμαστε, έχω... θα, εκπ... θα, θα, θα βοηθηθούμε. Θα Έχουμε σε φτάσει αυτή τη στιγμή έξι μήνε από τότε που ξεκίνησε ο ιό στην Κίνα. Υπάρχει τέτοια διάθεση, βλέπετε να. Ε, εδώ, εδώ δεν μπορούν να συνοηθούν για το κλίμα επί δεκαετίε. Ε. Και έχει να κάνει με αυτό που είπε ο κύριος Κουσιάδη με αυτή τη θεωρία του Ιούγκ. Αυτό το. <laughs> Είναι σαν να πληρώνουμε. Ξαναέχουμε στον Τραμπ, παιδιά, τα έβαλα με τον Μπόι. Τα έβαλα με τον Μπόι, είτε χρηματοδοτό. Πώ να συναννοηθεί με τέτοιου ανθρώπου, φαντάζεσαι κυβερνάνε. Για να είμαι ο Θεό. Ε Εδώ είδατε τι έγινε στην Αγγλία, έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε αν Ακλία, αυτή τη στιγμή έξει. ο Τζόνσον ε, είχε πεθάνει από τον κορονοϊό. Τι είχε να γίνει. Α, καλά, άστο. Πρωθυπουργό χώρα και όχι οποιασδήποτε χώρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι την πατήσανε, διότι βγήκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθούν <laughs> τώρα. Σε, σε μια τέτοια κρίση να, να, να σταθούμε ναι, όλοι τα πρόγραφα μας. Πολύ δύσκολο νομίζω. Ε, πάντως είναι μια μεγάλη ευκαιρία όλο αυτό που συν, συνέβη και συμβαίνει, μια μεγάλη ευκαιρία για όλου σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο <χει> κρατών. Και αυτό που είπε ο Παναγιώτης πριν, και νομίζω το είπατε και εσύ Θοδωρή με τη γογό, και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη και οι ηγέτες οφείλουν να δείξουν ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Ο πολιτικός είναι μέν ο ηγέτης, είναι ο κυβερνήτης, αυτός που έχει πολιτικές ικανότητες αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχουν οι πολιτικοί και ένα ανθρωπιστικό όραμα. Δεν μπορεί να μην έχεις ένα όραμα για την κοινωνία. Είναι μια ευκαιρία όλοι να επιδείξουμε πιο κοινωνικά, πιο αλληλέγγυα, πιο ανθρωπιστικά, αντανακλαστικά γιατί αν οι ίδιοι οι ηγέτες δεν δώσουν το παράδειγμα, απλά οθούν τον άνθρωπο προς ένα... Ε, σκληρό ατομικισμό θα γίνουμε περισσότερο ατομικιστές γιατί η ατομική ευθύνη έχει από πίσω πολύ υποσυνείδητα λίγοι μπορούν να το αντιληφθούν και τα σπέρματα του ατομικισμού γίνομαι δηλαδή τόσο ατομιστής εγώ να είμαι καλά που αδιαφορώ για τον άλλον χρησιμοποιήθηκε και καταλαβαίνω πως χρησιμοποιήθηκε στην Καμπάνια της προφύλαξης... Η, η οποία ήταν, μπορώ να, ε, με βάση τις γνώσεις που έχω πάνω στη διαχείριση κρίσεων... Η επικοινωνία του κινδύνου ήταν ε, άριστη... Με την έννοια ότι χρησιμοποιήθηκαν ε, δημοφιλείς ηθοποιοί... Για να είναι πιο ε, επικοινωνιακοί... Στο, να επικοινωνήσουν πιο εύκολα τον κίνδυνο στο κοινό... Ακόμα και στον πιο απλό πολίτη... Που δεν είχε γνώσεις πάνω σε ένα τέτοιο κίνδυνο ώστε να του περάσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς πανικό, τον, τον κίνδυνο. Σωστό, σωστό. Απλά η δική μου σκέψη, Θοδωρή, είναι ότι σε μια κοινωνία που ενώ φαίνεται ότι είναι πολύ εξωστρεφής, πολύ κοινωνική στην πραγματικότητα, είναι ατομοκεντρική η ελληνική κοινωνία. Άρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερο, θα έλεγα, η κοινωνική ευθύνη. Γιατί αν μείνουμε μόνο στην ατομική ευθύνη, Χωρίς την ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε ακόμα πιο ατομιστές. Έχετε δίκιο Μπορεί, και αυτό αφορά και... Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, πλύπλα, ευνοεί η ότι... ατομική ευθύνη τον ατομ, ατομικισμό. Ναι. Είμαστε... Να σας πω κάτι. Δείχνει, δεν δείχνει, δείχνει, πάει δείχνει ότι πάει προς τα εκεί. Αυτό α... να είναι απεσιόδοξη η άποψη, δείχνει... Αυτό που λέτε το σκέφτομαι τώρα και σε άλλους κινδύνους. Όπως ε, συνέβη το 2007 με τις φωτιές στην ηλία, όπως συνέβη με το μάτι το 2018... Το 2018. Πρόνια, μπράβο. Ε, όταν, για παράδειγμα, ε, η, η ηλικιωμένη ε, η γιαγιά προσπαθούσε να φτιάξει κόλυβα με 40 βαθμούς και 5 εμποφών άνεμο έξω στην αυλή με το δάσος δίπλα, ή ο στο μάτι, αποδεδειγμένα είναι αυτά, έτσι, γιατί ακούω διάφορα ότι δεν ισχύουν κάτι τέτοιο ο στο μάτι με 8 μποφόρους στράβωνε ο άνεμος έβαλε φωτιά για να κάψει ξερά χόρτα και έκαψε 102 άτομα φτάνουμε καταλά στο θέμα της παιδείας δεν υπάρχει παιδεία είναι θέμα κοινωνικής πλέον εκεί ευθύνης. Αυτό γίνεται παντού από πάντως πολλές. Το καιοχόβ τα κάνω το κεφαλιού μου. Ε, ε, Δεν ε, με διαφεύγεται ε, γίνεται για τον και άλλο. Και κολλάει πολύ με αυτό που λέει ο κ. Ε, πάμε πολύ στον ατομικισμό. Δεν καταλαβα... Δεν... Έχει Δεν κουραστεί να σα πω ότι να λύχε... δείξει φωτιά. Ναι, ναι, ναι ακριβώ δηλαδή για το δίπλα, Σε τον... καθημερινή βάση σχεδόν από ό,τι μαθαίνω από την πυροσβεστική, έχει κουραστεί η πυροσβεστική να κάνει συστάσει. Και αγνώ το κίνδυνο. Που απαγόρευση απαγόρευση χρήση φωτιά στο Υπεθρό. κάθε μέρα θα βρεθεί κάποιο που θα κάνει χρήση φωτιά, για ειδικού του λόγου. Φανταστείτε ότι είμαστε μια χώρα που έχει ταλαιπωρηθεί από πυρκαγέ, με πολύ πρόσφατο παράδειγμα τη τραγουδία στο μάτι και αυτά <coughs> Εσείς προσωπικά ήδη με διαφέρει και η δική σας άποψη, όχι να λέω μόνο το δικό μου. Πώς το εξηγείτε, Τε, τελικά δεν βάζουμε μια λόγη. Είναι θέμα αντίληψη και θα είναι. σας το πω κύριε Κουσιάδη, επειδή το παρατηρούμε και είναι ένας κίνδυνος υπαρκτός, είναι αυτό που λέμε και, και δεν είναι παρεξηγήσιμος ο όρος, είναι ακαδημαϊκός όσο και αν περίεργο ακούγεται, είναι η κοινωνία των ηλιθείων, ε, όπου αυτοί δρούν, αυτή η μάζα της ε, ε, δρ, δ, δρά με τέτοιο τρόπο που βάζει σε κίνδυνο τον εαυτό της και είναι και χωρίς και είναι και αλληλή να αλληλή το, αλληλή. το αντιλαμβάνεται δεν αντιλαμβάνεται ο αυτός που κάνει χρήση φωτιάς ότι ενδεχομένω να καεί και ο ίδιος ή, και φυσικά αποτελεί κίνδυνο και για την υπόλοιπη κοινότητα ή νομίζω ότι ελέγχει την κατάσταση ναι, ακριβώς. νομίζω ότι ελέγχει, ότι τα κάνει όλα σωστά όπως είναι αυτό που συνέβη και στην, uh, στα Χανιά πέρυσι με τον οδηγό που είχε ολόκληρη οικογένεια μέσα στο αυτοκίνητο και διέσχισε χήμαρο θεωρώντας ότι το δικό μου αυτοκίνητο δεν κολώνει από το χήμαρο, θα διασχίσει και θα περάσει άνετα η Τζιπάρα η δική μου και φυσικά και ο ίδιος πνίγηκε και πήρε και μαζί του και την υπόλοιπη οικογένεια. Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα και είναι μεγάλο. Ε, σκεφτείτε ότι το μετρήσιμο, ε, σύμφωνα με τις μεσκοπήσεις, είναι γύρω στο 20%. Φανταστείτε τώρα σε μια κοινωνία, στη χώρα μας για παράδειγμα, να έχεις ένα τέτοιο κίνδυνο. Ε, 20% να κινδυνεύεις ε, από τις πράξεις ε, των το, άλλων. Μπράβο, Θοδωρή. Και με αυτό που λες, το συνδέω μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα να το συνδέσω με αυτό που είπαμε πριν. Ε, για την περίπτωση του κορονοϊού, θεωρούμε ότι η πλειοψηφία, γιατί αυτό φάνηκε και από τι ε, αντιδράσει των Ελλήνων, η πλειοψηφία συμμορφώθηκε και μια μικρή μειοψηφία δεν συμμορφώθηκε. Σωστά. Τελικά όμω, μήπω επιδρά σε τέτοιου υψηλού κινδύνου η μειοψηφία με την ανυπακοή και όχι η πλειοψηφία με τη συμμόρφωση. Μήπω τελικά σε αυτέ τι περιπτώσει η ανυπακοή είναι πιο επιδραστική από τη συμμόρφωση, όχι άμεσα σε βάθο χρόνου. Ότι υπερισχύει ανυπακοή. Κανεί δεν το ξέρει αυτό. Α, το, το, αυτό είναι δικό σα θέμα, το πείτε εσεί. Μπορεί να είναι μειοψηφία. Αλλά μήπω τελικά η είναι πιο επιδραστική από τη συμμόρφωση. Είναι και θέμα νομίζω και, και κουλτούρα. Προσπαθώ να δω. Ε... Όπω το συνδύασε με το παράδειγμα ναι. με τα πακέτα και τι φωτογραφίε. Είχε πολύ δίκιο. Ε, θα σα πω και το εξή. Στην Ελλάδα περνάμε εύκολα το κόκκινο. Ενώ για παράδειγμα στην, στην Αμερική. Δεν τον περνάνε τόσο εύκολα. Θα σταματήσει ο Αμερικάνο το κόκκινο. Ναι, Θα τηρήσει ναι. το, το κόκκινο. Και είναι οι και σε πολλέ χώρε αυτό. Ε, μα είμαστε, το έχει πει εδώ, το έχουν πει και αρκετοί ψυχίατροι. Ένα από του πιο γνωστού που το έχει πει είναι ο Ματέο ο Γιώσαφάτα. <laughs> Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει <laughs> κάποιο για εκείνον, δεν πάβει όμω να εκφράζει επιστημονικέ απόψει. Ότι σαν λαό, ο ελληνικό λαό βρίσκεται σε μία νηπιακή κατάσταση ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης Έχετε δίκιο σε αυτό και θα Μα σας πω mm -hmm. ναι, ναι. Ε, Όταν ξέσπασε η πανδημία και η κατάσταση ε, είχε ξεφύγει στην Ευρώπη και στη γείτονα Ιταλία, θεωρούσαμε τουλάχιστον εμείς που παρακολουθούσαμε αυτή τη φυσική καταστροφή ε, ότι είναι σενάριο συνομοσίας; Όχι, όχι. όχι Απέναντίας. Ότι mm. η Ελλάδα θα ζούσε για άσχημες καταστάσεις. Αυτό φαινόταν εξ αρχής. Και ουσιαστικά mm. μας μα έσωσε δύο παράγοντες. Ε, θεωρητικά είναι για την ώρα σύμφωνα... Λοιπόν, διακόπτο. Συγγνώμη, διακόπτο. Break, break, break okay. και θα okay. μας πει πεις παράγοντες αμέσως <laughs> μετά. <laughs> λοιπόν, <εντάξει>. <laughs> <laughs> λοιπόν, ακούμε το τελευταίο διάλειμμα και θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11 δεκαμποφά, βαγκέλης Κουσιάδης κοντά μας και ενδιαφέροντα πράγματα για το θέμα του κορονοϊού σήμερα που σκεπάζει από ό,τι φαίνεται όλα τα άλλα θέματα της επικαιρότητα.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 And wakes you up Like waking up alone And all that's left of us Is a cupboard full of clothes The day you walked away And took the higher ground day that I became the man that I am now but these hot words that came much short now I stand taller than them oh these hot words never broke my soul And I, I watched them all come falling down, I watched them all I want for you I Nothing makes you hurt I hurt in who you love Saw that I was lost For every question why You were my because But these are Whoa. Λοιπόν, 25 λεπτά ακόμα κοντά σα στο Music Online. Τα παιδιά των 10 που φέρνουν στο studio του Vox σήμερα, στο Music Online, είναι ο Θοδωρή Κοντήλη, η Κοκόπα Βαντωνίου, ο Παναγιώτη Βουσόπουλο στο μικρόφωνο για την παρουσίαση και ο Βαγγέλη Κρουσιάδη στο τηλέφωνο από την Αθήνα. Λέμε φοβερά πράγματα για αυτά που πάθαμε, που συμβαίνουν, τι προεκτάσει. Κουδωρή, τώρα σου έκοψα την εμίδρυση. Περίε αντίληψη. Και τώρα κόψαμε στη μέση αυτό που έλεγε, μάλλον διαφημίσει το έκοψαν. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ε, γενικότερα, όπως και στον κορονοϊό και γενικότερα στους ε, κινδύνους, ε, υπάρχει και ο κίνδυνος της, ε, ε, της αντίληψης ε, μιας μερίδας ε, από την ε, ε, κοινότητά μας, που ουσιαστικά δεν αντιλαμβάνεται ε, τον, ε, τον τρόπο που πράττει ότι βάζει και τους και αυτή τη, τη μάζα, τη δική του δηλαδή, ε, σε κίνδυνο, τη τους ζωή, αλλά και την υπόλοιπη κοινότητα. Ε, και φέραμε παραδείγματα όπως είναι στις πλημμύρε ε, με την τραγωδία που έγινε κάτω στα Χανιά, ε, με τις πυρκαγιές, ε, ακόμα και με την αντίληψη του, του κόκκινου, που έχουμε δεκάδες παραδευιάσεις, εκατοντάδες μάλλον καθημερινά, και με τα γνωστά αποτελέσματα με τα τροχέα να είναι στο, στο κόκκινο στη χώρα μας και να εξακολουθούν. Εκεί πραγματικά ενώ η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση παίρνει μέτρα μετριασμού σε έναν φυσικό κίνδυνο όπως είναι η πανδημία και τα καταφέρνει, δεν έχουμε κάνει τίποτα όσον αφορά ε, τα τροχέα δυστυχήματα που... Ε, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε καταφέρει, όπω έχουν κάνει και άλλε χώρε. Με μεγάλο παράδειγμα, το, το δρόμο τη περιοχή μα στην Καμπανιό, θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε ποτέ. Αυτό έχει καταδείξει πραγματικά η γεφύρα τη Σάρτα. που είναι, δεν ξέρω, ίσω στην Ελλάδα νούμερο ένα ε, σε θύματα. Ναι. Νομίζω, αναλογικά, με τα χιλιόμετρα που, είναι... που έχει, τα λίγα χιλιόμετρα, έπαιρνα νούμερο ένα σε θύματα. Δεν το συζητάμε αυτό. Ε, Θοδωρής, αυτό που αναφέρει στη Μάση, μαζί με τη Γωγό, που είχαμε κάνει μια εκπομπή και είχαμε πει ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες παρααυτοκτονικής συμπεριφορά στον κόσμο. Και ένα κλασικό παράδειγμα παρααυτοκτονικής συμπεριφοράς είναι ακριβώς η υψηλή υπερβολική ταχύτητα, η απρόσεκτη οδήγηση, πολλές φορές σε συνδυασμό με κατανάλωση Αλκοίμα. αλκοόλ ή ναρκωτικών ή άλλων ουσιών. Ναι. Που σημαίνει τι, ότι ο Έλληνα μέσα από την εξωστρέφειά του αυτή την κοινωνικότητα, το μεσογειακό ταπεραμέντο εκδραματίζει κατά κάποιο τρόπο τα ψυχικά θέματα που έχει, αλλά δεν τα επεξεργάζεται και δεν τα λύνει. Μένουνε μέσα του και τον χτυπάνε με πλάγιους τρόπους. Ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα. Δεν μπορεί να το σκεφτεί ότι οι λόγοι είναι πολύ βαθύτεροι και τον σπρώχνουν και δεν σκέφτεται ούτε τη ζωή του, Ούτε φυσικά τις ζωές των ε, άλλων. Θυμίζει ε. κάτι παρόμοιο με αυτό που ανάβει της φωτιάς. Αντίσθηκε κατάσταση. Υπάρχει ε, ε, ουσιαστικά ένα ε, ψυχικό υποκείμενο νόσημα στην καταστροφή. Α, α, α, <laughs> έτσι. Λάβουμε υπόψη αυτό που είπε πριν ο Γιος το Ότι σαν λαός είμαστε σε μία φάση νηπιακής Νηπιακή. ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης. Ένα νήπιο μπορεί να έχει σαφή επίγνωση των ορίων και του κινδύνου που το απειλούν. Καθόλου. Ναι, όταν τον πώς έχει το καταλόγιστρό μας. Ε, ή μπάση εκεί θα πεις, ε, αυτό κάνει G στα καΐς, δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις αδικαιμενικά το γինθινό. Θα υπάρχουν στιγμές που θα τον παραβλέψεις και θα τον αγνοήσεις. Όπως αυτό που λέμε ότι σε κατηγίδα για παράδειγμα, και το λέω για τη Μούρθη, εικόνα εφθες ε, είχε στο ε, Πόρτο Γερμανό, αν θυμάμαι καλά, για η παραλία στη Δυτική Αττική ε, Είχε φτάσει καταιγίδα στη, στην παραλία Και εξακολουθούσαν κάποιοι λουόμενοι Δεν λέω όλοι οι λουόμενοι που ήταν στην παραλία Γιατί αρκετοί έφυγαν με την καταιγίδα Και εξακολουθούσαν και έκαναν μπάνιο μέσα στη θάλασσα Ακριβώς. Το οποίο είναι το άκρο επικίνδυνο, έτσι Βέβαια, είναι άγνοια κινδυνού και στην Ιταλία, Είδατε, δεί τα ξύλωση όλα. Μάλιστα, ναι, ναι. Να μην το πάμε τόσο ψυχολογικά, αλλά αξίζει τον κόπο να το πω. Ε, συνδυάζεται με αυτή την αίσθηση τη παντοδυναμία, τη ψευδέστηση τη Δηλαδή, ο άνθρωπο μπαίνει σε μια κατάσταση ότι μπορεί ακόμα να ελέγξει και τι φυσικέ δυνάμει σε τέτοιο βαθμό που να μην του απειλήσουν τη ζωή. Ελέγχει τα πάντα. Μάλιστα. Μπαίνει σε μια τέτοια ψευδεστητική φαντασίωση. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν θέλετε. Πρέπει να οριμάσουμε, λοιπόν. <laughs> δεν ξέρω ε. αν θέλετε να ορίσετε. Όχι, εγώ, Πρέπει να οριμάσουμε. Ε, θεωρείτε ε. ότι αυτή η κατάσταση ε. μπορεί να βελτιωθεί. Είναι πολύ δουλειά. Πάντα ο άνθρωπο, εντάξει, μπορεί να λέμε κάποιε φορέ για καλό τι αδυναμίε και τα κουσούρια, αλλά την άλλη έχει τεράστιε δυνατότητε. Ο άνθρωπο απλά θέλει κίνητρο και θέλει εκπαίδευση. Βέβαια θα σα πω, θα σα κάνω. Παραδείγματα πρέπει να τα δίνουμε όλοι μα με τον τρόπο. Και οι πολιτικοί οι ηγέτες, και οι φιλόσοφοι, και οι καθηγητέ, και οι δάσκαλοι, και οι εκπαιδευτικοί και πάνω απ' όλα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα και σε εκπομπέ το έχουμε πει πολλές φορέ παιδιά, οι ίδιοι mm -hmm. γονεί προ τα παιδιά. Σωστό. Το ε, παράδειγμα σωστό. είναι αυτό που θα μιμηθεί μετά ο άνθρωπο. Σωστό. Δεν υπάρχει για μένα καλύτερη θεραπεία από το παράδειγμα τη αυθεντικότητα. Ξεκινάει από το γονιό, πάει στο δάσκαλο πάει στον καθηγητή του πανεπιστημίου, πάει στον εργοδότη, φτάνει μέχρι τους πολιτικούς. Όλα συνδέονται μεταξύ τους. Και έτσι καλλιεργείται και χτίζεται η παιδεία. Έτσι. Βέβαια, σαν κοινωνία δεν είμαστε στην κατάσταση του 1918, ενώ συγκρίσιμα 2020. με την πανδημία του 18 και με την πανδημία του 2020. Καλά, και κοινωνικά να το Ο πάρουμε, έχουμε κάπως εξελιχθεί. Μόνο να αναλογιστούμε την ιατρική τεχνογνωσία, και το πόσο έχει εξελιχθεί ε, ο σύγχρονο γιατρό, όχι μόνο σε θέμα γνώσεων, αλλά θεωρώ και στο ανθρωπιστικό κομμάτι, το αλφουριστικό τη αυτοτιστηρία. Στη νοοτροπία. Ε, μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά. Μην βλέπουμε μόνο την αρνητική πλευρά που λένε κάποιοι. Α, οι γιατροί που παίρνουν τα φακελάκια, οι γιατροί που κάνουν αυτό. Είδαμε στο κομμάτι του κορονοϊού με τι αυτοθυσία, με τι αυταπάρνηση και με κίνδυνο τη ίδια του τη ζωή, οι γιατροί κράτησαν πραγματικά το σύστημα υγεία. Όντω οφείλουμε να τους βγάλαμε ναι, το καπέλο. Ναι. Και όχι μόνο οι γιατροί και οι νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, έτσι, πάτε, όλο ναι, το ναι, ιατρικό, ιατρικό όλο, ναι. όλο το σύστημα, ναι. Θεωρώ δηλαδή ότι παρόλα αυτά που λέμε, ότι έχουμε εξελιχθεί και στο ανθρωπιστικό κομμάτι. Και αυτό είναι παγκόσμια, παγκόσμια διάκριση, φέδε, δεν είναι μόνο της Ελλάδα. έτσι, να ναι. ναι. μην το πούμε. Εντάξει, να κλείσουμε έτσι με αυτό το αισιόδοξο. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω πια τι να το ρωτήσουμε τον κύριο το Βαγκέλη. Μιλήσαμε πολύ σφαιρικά και καταλήξαμε και στο θετικό αυτό έργο. Πρέπει να το αναφέρουμε, σωστό, όχι, όχι, όχι να σωστό. είμαστε και πεσημιστέ, όλο να γκρινιάζουμε και να κατηγορούμε. Εγώ θα... απόλαυσα το. Πόσο ε, μιλάμε, και... μία ώρα? Είμαστε στο ναι, τελευταίο. Ναι, ναι. ε, μου θύμισε τι καλέ εκπομπέ που ναι, κάναμε. Αυτά. Και εγώ θέλω να πιστεύω θα επαναληφθούν και στο πολύ σύντομο μέλλον. <laughs> λοιπόν, Βαγγέλη mm -hmm. ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Και εγώ ε... χάρηκα που με μαζί του. Είτε... Είτε... Εί... και στο όλο... καλό Είτε μουσικά είτε δημοσιογραφικά θα είμαστε πάλι συντονισμένοι κοντά σου. Σίγουρα αυτό είναι σημαντικό. και για μένα μια απολαυστική εκπομπή. Δεν, δεν ξέρω αν επιστρέψουμε γιατί μου αρέσει αυτό το που, που ζω σήμερα. Ε, αν επιστρέψουμε κάθε Τετάρτη, γιατί το Τετάρτη νομίζω είναι σημαδιακό και, και, είπαμε, και δεν, δεν παίζει να αλλάξει αν θα ξεκινήσουμε ξανά. η μετατυχία θα είχαμε με αυτά που συμβαίνουν. Καλά. Πραγματικά, αν συνεχίζαμε φέτο τα 10 Μποφόρ, γιατί είμαστε σε Έχει από η Απριλίου. Δεν μπορούσαμε Μάη... να σχολιάζουμε αυτά που συμβαίνουν. Άρα αφήνει υποσχέσει για κάτι. Ε, έτσι. Τουλάχιστον μια Γλωμό. φορά το μήνα, ίσω γίνεται. Γλωμό, αλλά ναι. <laughs> ναι. με λίγη καλή θέλεις όλα που. Ναι, αυτό το μετατυχίακο να τελειώνει. Τέλο πάντων. Θεωρώ ότι αυτή Θοδωρή και εγώ επειδή κάλυπτε πολλά θέματα που απασχολούν έτσι την κοινή γνώμη και τους ανθρώπους έχει να δώσει πάρα πολλά και χρειάζεται να υπάρχει στο ραδιόφωνο έτσι Συμ... και μια φορά το μήνα συμφωνώ απόλυτα να καλά. Κύριε Κουσιάδη σας Μάλιστα. ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαρήκαμε που και τα εγώ. είπαμε ίδιε, μετά από κάποιο καιρό βράδυ, που σας άκουσα Καλό σας βράδυ, καλό βράδυ. Καλή, καλή. Λέκτα, Λέκτα, καλή Λέκτα. I will always want the same you, same you, swear on everything I prayed to, that I won't break your heart, I'll be there when you get lonely, lonely, keep the secrets that you told me, told me, and your love is all you owe me, and I won't On Sunday mornings we sleep until noon Well I could sleep forever next to you Next to you And we, we got places we both gotta be But there ain't nothing I would rather do Than blow up all my plans for you and you say that you're not worthy and get hung up on your floors but in my eyes you are perfect as you are as you are i will never try to change you change you i will always want to save you save you swear on everything i pray to that i And your days, it seems so hard My darling, you should know this My love is everywhere you are I won't ever try to change you, change you I will always want the same same Λοιπόν, και βρέκα μποφόρ χωρί πρόγνωση και εγώ ή. Δεν γίνεται. Βέβαια, γιατί δεν γίνεται. Βέβαια, είχαμε το στρατεί το Βουγιούκα να πούμε. Έλα τώρα και εσύ αντίστοιχα δούλια κάνε με το στρατεί. Δεν είχα να σα πω κάτι. Απλά εσύ βγάζει το στρατεί, ο οποίο ήταν τη πιο βεβαία. Ε, γιατί ήσουν ο κύριο παρούσα τη εκπομπή. Εντάξει, τώρα όμω. Εί... Κάνω εγώ ε... τη δουλειά του στρατή. Ακριβώ. Λοιπόν, <σχ> σε ακούμε. <σχ> <σχ> τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Ξεκινήσαμε, κάναμε δύο μπάνια και πάλι το χαλάσαμε. Υπό, δύο μέρε είχαμε αστάθεια, ιδίω μεσημέρι-απόγευμα. Λίγε οι βροχέ στα παιδινά. Ό,τι έβρεξε ήταν στα ημεωρινά και κυρίω ορεινά. Είχαμε αξιόλογε βροχέ στη Λαμπία και στην Αδρίτη. Να 15 με 20 χιλιόμετρα. Μιλάμε για καιρό ηλία τώρα. Για καιρό ηλιακτό. Εκτό και στην υπόλοιπη χώρα είχαμε το καιρό και θα συνεχιστεί ο άστατο καιρό και αύριο βρει ο κατά τόπος έντονο φαινόμενα ε, στη, ε, στην Πελοπόννησο ε, τώρα η ατική δεν ξέρω αν μας ακούει κάποιος από την ατική Και εκεί ε, ίσως κυρίως τα πιο ορεινά ημιωρινά του Μας ακούνε σίγουρα, που εκεί ε, Τώρα για την Αθήνα δεν νομίζω να, να δεχθεί κάποια μπόρα Αν και ποτέ στον καιρό δεν πρέπει να αποκλείουμε Πρόγνωση, γι' αυτό λέγεται πρόγνωση Μιλάμε Επειδή πάντα με πιθανότητες Με φάει εδώ πέρα, θα βρέσει αύριο για τον πύργο, όχι. Για τον πύργο. δεν θα βέβαια. Όχι, όχι. Προσπαθούσε δύο μέρε. Αύριο, ουσιαστικά, είναι μέρα μετάβαση προς βελτίωση. Για τη βελτίωση του καιρού ενώ θα περιοριστούν οι απογευματινές μπόρες στα νότια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, δηλαδή από την Ολυμπία και νοτιότερα. Και πάλι λέω ότι τα φαινόμενα είναι πολύ τοπικά. Τοπικές είναι βροχές, τοπικές είναι καταιγίδε και η χωρική κατανομή των φαινομένων είναι, σε, ε, σε, σε πολύ, ε, είναι πολύ μικρή. Δηλαδή, μια καταιγίδα μπορεί να επηρεάζει, για παράδειγμα, την, ε, τη βάρδα και τα λεχαινά δίπλα να έχουν μια Και η άλλη, η κλασική ερώτηση τώρα. Πότε θα πάμε με ασφάλεια για μπάνιο. Ε, από ποια μου έβα και μετά. Τι αύριο, για παράδειγμα, δεν νομίζω να έχετε πρόβλημα. Κυρίως οι, οι, οι πυριώτε. Ε, εννοώ από το ύψο. Ε, του κάτου Σαμικού και βορειότερα δεν έχουν πρόβλημα. Η Ζαχάρο φαίνεται αύριο να έχει ένα απογευθυματικό μπουρίνι όσον αφορά τα παρακαλάτσια. Θα έχει αέρα ή θα είναι καλά? Ε, θα έχει αέρα. Ναι, θα βγάζει ένα θερμικό... Ε, Στι θερμέ ώρε τη ημέρα, ένα δηλαδή δυτικό-βοδυτικό άνεμο, φαίνεται την Πέμπτη, μια και λέμε για τον αέρα, να φτάνει και τα Που θα έχει κύμα δηλαδή. Δηλαδή, δηλαδή και... πώ από το κύμα θα έχει, ε, Ναι, έτσι φαίνεται. Φιακιά, ναι, ναι, ναι, ναι, θα έχει αέρα. πάντως έχει ζεστάνει η θάλασσα αρκετά σε σχέση ναι, με αλλά... τα παγάκια που είχαμε το προηγούμενο με κύμα όμως, και πάλι ήταν ένα καλό για κολύμπη. αρχίσουμε που με το Μάιο, αν θυμάστε με τον καύσωνα τον ακραίο ναι, καύσωνα ναι, του ναι, ναι. Μαΐου με τους 40 βαθμούς που η θάλασσα ήταν λάδι Λάδια, η... Λάδια λαμπούζη όμω. Ε, είχε ψιλοζεστάνει ε, λίγο ζεστάνι. με τις ακραίε συνθήκε mm. mm. ε, το Μάιο ε, τέτοια, τέτοια θάλασσα λάδι δεν θα τη δούμε με αυτό το καλοκαίρι δεν το ξέρετε αυτό Πάντως και πέρυσι οι θάλασσες δεν ήταν στρωμένες δηλαδή έκανε δύο καλαμπάνια, μπάνια τρία δηλαδή ήταν μια κατάσταση πολύ παράξανε ναι. Και, και η άλλη εβδομάδα φαίνεται να έχει κάποιες μέρες έτσι με αποκύθουμε την Δεν θα είμαστε ένα ήσυχο, σταθερό καλοκαίρι, καλοκαίρι με... Να πεις ότι στη θάλασσα, είναι Ελλάδα, το, το κάνεις στον κολύμπι σου, δεν ναι. φυσάει καθόλου Ή έχει αεράκι που δεν όχι. πιάνει... Όχι, όχι Εντάξει, πάρα το Σαββατοκύβεκο εδώ γενικά κύλησε ομαλά. Σε εμά, εδώ τουλάχιστον mm. στην περιοχή Πομαλιά, βέβαια. Πάντω, αν εξαιρέσουμε τον, τον Ιούνιο, ο οποίο κύλησε αρκετά δροσερά, ο, ο Ιούλιο, αυτέ οι πρώτε μέρε, ήταν απότομη μετά, η μετάβαση στη ζέστη. Είχαμε κάποιε μέρε με ε, 38. Φυσικά χαμηλή. και είναι λογικό, εννοείται και είναι λογικό. Απλώ μα κακοφάνηκε διότι είχαμε συνηθίσει σε πιο δροσερέ συνθήκε και οι η αστάθεια σήμερα. Έχει δροσει αρκετά, οπότε θα κάνουμε ένα φυσιολογικό ύπνο σήμερα. Ξέρει, σήμερα το απόγευμα ήταν πολύ πιο διαφορετικό. Ξέρει, σήμερα το απόγευμα ήταν πολύ πιο να έχει κουβερτούλα και ξαφνικά μετά να. Αυτό με την κουβέρτα Να μην μπορεί να κοιμηθεί την επόμενη μέρα όταν πεθά όλα. Έχουμε πρόβλημα κι εμεί, τουλάχιστον εδώ στο νομό, με την υγρασία. Δηλαδή, μπορεί με σήμερα να μην ξεπερνάμε του 30-32 βαθμού, αλλά όταν έχει υγρασία 60-65%. Έχει δυσφορία σαν να αισθάνεσαι έναν 37 βαθμό και να κολλά. Δεν είναι όπω για παράδειγμα η Λάρη που θα φτάσει. Ένα 40 και είναι μια ξηρή ζέστη. Βέβαια, όπως και η αθλήνη ζέστη είναι η χειρότερη. Όπω και η <σχυριανή> δεν έχει τόσο πρόβλημα όσο εδώ, όντω. Μάλιστα. Αυτά με τον καιρό. <σχυριανή> Get the border with me Come in that water, be free Come south, get the border with me He got that green eyes Giving me signs that he really wants to know my name Hey, I saw you looking from across the way And suddenly I'm glad I came Ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando Green eyes, shaking your <in> time, <Spanish> now we're lonely so I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border be me. Jump in that water, be free. Come south of the border be me. Flawless diners, in a green field, we open a sideways until the sun's rising. We won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the So you risk your life? You wanna shine, you gotta get more eyes Am I your lover or oh, I'm just your vice? A little busy but I'm just oh, your type cry. You want the lifts and the curves, hey, need the whips hey, and the furs hey, and the diamonds hey, I prefer hey. If you want the low mama see the margarita. margarita I think the egg got a με προσοχή με Σε προσοχή που φας πάντα το σκέφτεσαι. Αλλά εξωτερικό δεν νομίζω Κοίτα, ε, Εξωτερικό ε, κομμένο Εξωτερικό πήγαινε πάντα τα τελευταία τουλάχιστον Εξι χρόνια όχι δεν έχει προγραμματιστικά Τι ούτε πρόκειται Μάλλον από 21 μην πω 22 Για Ελλάδα θα δούμε τι θα γίνει Εντάξει, για... Στην Ελλάδα υπάρχουν προορισμοί Που μπορείς να βρεις ένα Δύο φίλους ή τη φίλη Ξέρω εγώ, και να πας να uh, Κάπου Μία μονέμη βασιά για παράδειγμα, λέω τώρα. Τυχαία το λέω. Εγώ... Τα μισά για το σαμουνικό δεν πρόκειται να πατήσει, ε. Φοβάσαι. Ή <laughs> <laughs> και στα επτά εδώ. Ωραία είναι η Ζάκινθο απέναντι. Είναι. Μπορούμε να την τιμήσουμε. <laughs> τα, τα, τα κοντινά τα αποφεύγουμε γιατί δεν μα φαίνεται δεν μας ταξίδι. Και, έχουμε, ξέρω, και... Γιατί... έχουμε τη Ζάκινθο και είναι πάρα πολύ ωραία η Ζάκινθο. Αφήνουμε... Και... Ε, και, δε, και δεν την τιμάμε. Να μα ακούσαν και οι Αθηναίοι που ακούνε, γιατί του περιμένουμε να έρθουν και αυτοί προ τα εκεί στη Ζάκινθο. Όπω και η Λευκάδα που δεν έχει και καράβι, και όλα αυτά. Καλά, η δεν μπορεί να έρθουν και σε εμά την ηλικία, βέβαια, γιατί έχουμε άπειρε παραλίες Τώρα μιλάμε Καλά, οι παραλίε οι δικέ μα τώρα θα περιευθολογήσουμε. Ε, θα δεν συγκρίνονται. Γιατί έχουμε φτάσει. Έχω, έχω πάει και στη Γαλλική Ριβιέρα και δεν συγκρίνεται τώρα η παραλία από. Από την Κιλήνη μέχρι τη Ζαχάρο, αυτή η απέραντη μουδιά. Έτσι, μπράβο. Με, με τι παραλίε που έχω δει στο Τουμπάι. Όχι εξωτερικό. να διαφημίζουμε τώρα τα νησιά και να αφήσουμε το σπίτι μα. Έτσι. Uh, έτσι, Ακόμα και κάτι πλαστικοτυποποιημένες yeah. παραλίε που έχω δει στο Ντουμπάι, καμία σχέση. Και ξενοδοχεία έχουμε πολλά έτσι. και τα πάντα. Ε, Λίγο στι υποδομέ τέτοιο, αλλά αφήνουμε Υιστερούμε Τη, τη, αλλά τη, τη φύση έτσι. Έτσι. Ε, είναι αυτό. <laughs> ε, Συνοστισμό στα μπάρ δεν τα έχουμε όμω. <laughs> Λέμε τώρα. Πώς να συνωστηστείς τώρα σε μια παραλία 70 χιλιόμετρων και λίγο λέω. Πρέπει να κάνεις πολύ προσπάθεια για να το καταφέρεις αυτό. Κάπου εδώ να πούμε ότι το Music Online θα είναι κοντά σα στην Κυριακή πάλι με την εκπομπή των νέων κυκλοφοριών στι 7 το απόγευμα. Την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε συγκροτήματα αυτή τη νέα σκηνή τη μεγάλη μουσική έκρηξη των τελευταίων ετών στην Βρετανία και στι ΗΠΑ στη σκηνή του Post-Punk και του Dark Wave, παράδειγμα του Sfontaine DC. Ένα αφιέρωμα λοιπόν με. Αφορμή προφανώς την μεγάλη αυτή έκρηξη των νέων συγκροτημάτων Με συγκροτήματα της τελευταίας δεκαετίας κυρίως από αυτό το είδος well, my... Και θα είμαστε κοντά σας μέχρι και το τέλος του Ιουλίου με εκπομπές Θα έχουμε και μια εκπομπή η τελευταία θα είναι με το το Redisi στο γνωστό κλίμα Έχουμε. Και είπαμε, από Σεπτέμβρη θα έχουμε ξανά και 10 μπουφοβέ. Πάμε να βγάλουμε είδηση αμέσω. Πρέπει, πρέπει. Ήμουν έτοιμο να τον ρωτήσω αν θα σταματήσει καθόλου, αλλά μόλι μα είπε για το σημείο. Σε καλώ. βεβαίω. Ε, έχουμε χρονό. Να σε ρωτήσω κάτι. Ε, να κάνω λίγο την, την, την παρουσίαση των 10 μπουφοβ. Για Και εσύ θα είσαι, είσαι ο καλεσμένο για τρία λεπτά. Αλλά α περιμένουμε. Θα το ξεκινάσουμε. <laughs> <laughs> <laughs> Όχι, θέλω να μου πει ε, εν συντομία, για τι πανελλαδικές πώ ήταν οι εξετάσει ε, υπό αυτέ τι συνθήκε, ε, Κύριε Ξανάδε, δεν άλλαξαν πολλά πράγματα στον τρόπο που έγινε οι εξετάσει. Απλά υπάρχουν κάποια παράπονα για κάποια μαθήματα, φυσική παράδειγμα, χημία, βιολογία, ότι ήταν τα θέματα παράξενα και με βάση το όλο αυτό που πέρασαν τα παιδιά δεν έπρεπε να τα χτυπήσουν τόσο πολύ. Στα μαθηματικά πιστεύω ότι ήταν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Mm -hmm. Αν και το επίπεδο λίγο πιο αξιμένο στα θέματα αυτών που ξανά εντάξει ίσως επίτηδες αλλά δεν θέλω να σχολιάσω για τα μαθηματικά δεν νομίζω να υπήρχε μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρσι μικρότερη ύλη εντάξει μια κλιμάκωση θεμάτων δεν έχουμε τόσο παράπονο εμείς μαθηματική όμως η φυσική, η χημική και οι βιολόγοι ε, ακόμα και οι ενώσει του εξέφασαν σοβαρά παραπάνω για το είδο των θεμάτων ε... στην επίπεδο και, ίδια... και το ναι. σκοπότητα Ή... των επίπεδα. Γιατί, γιατί, γιατί συνέβη αυτό. Δεν ξέρω γιατί ίσως πέδω, αυτά τα λέμε. τρία μαθήματα, επειδή κρίνουν τι υψηλόβε σχολέ σε αυτό το πεδίο τη Ιατρική, Δεν θέλω να σχολιάσω για φιλόγω σε αυτά τα παιδιά γιατί δεν έχω άποψη. Δεν μπορώ να πω. Ναι. Ουσιαστικά και την με την σύγκριση. Με... Με, με την αποτυχία αυτή, ουσιαστικά που αναμένεται δεν περιμένετε τόσο στο βάσιων. Θεωρητικά ναι, αλλά κανεί δεν ξέρει. Έχω ακούσει αύξηση, αλλά... Εξαρτάται ξέρω. τώρα τα Ενείς παιδιά και ξέρω. αυτά. Θα το δούμε. Στα οικονομικά δεν ξέρω τόσο τι θα γίνει, αλλά στα αναλογικά ναι, αλλά παιδιά. Μήπως ουσιαστικά λέω ότι υπάρχουν έρευνε, ε, βλέπει το Υπουργείο και δρά αντίστοιχα η Επιτροπή. Ναι, εντάξει, Να είναι στοχευμένε οι, οι στρατηγικέ. Υπάρχει που μια σκοπιμότητα ίσω, αλλά δεν δηλαδή, δηλαδή, ναι ξέρω. Κανεί δεν μπορεί να ξέρει τη συμπεριφορά τη Επιτροπή όταν βγάζει τα θέματα. Και ε, δεν νομίζω ότι τυχαία βάζει 10 θέματα και γράφουν πανελλαδικές Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Υπάρχει σκοπιμότητα. Αλλά δεν ξέρω η συγκεκριμένη Επιτροπή που βγάζει τα θέματα, κατά πόσο έχει ε, γνώση τη πραγματικότητα. Mm. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, παιδιά. Mm. Οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα. Καταλαβαίνω τι λε. Ε, όπως... Και όπως... για τις βάσει αυτά που μου λένε θα σχολιάσω όταν βγουν. Το ε, δηλαδή, Παρασκευή θα ανακοινωθούν έμαθα. Ναι, οι βαθμολογίε. Ναι, είναι την Παρασκευή. Να okay. καταλάβουμε και τι βάσει πώ θα πάνε από εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το Άρα, τρίλεπτο καλά, στα δέκα που φόρουν. Να το πάνω ρουσόπλο. Περάσουμε και... πάρα πολύ ωραία πάνω. Κλείνουμε <laughs> <laughs> πάλι με τον, σημερινό, το σημερινό χαμό του Ένιο Μοβικό. άλλο ένα απόσπασμα από τι φοβερέ παραγωγέ που έχει κάνει συνθέσει μουσική ταινιών. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Κογκό και τον Θοδωρή. Εμεί ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να το στο κόξι, είμαι σίγουρο εγώ. Από Σεπτέμβριο Δεν Όχι να ξεκινήσουμε. Σίγουρα, από Το δόξα θα έχουμε σίγουρα. Λοιπόν, κάπου εδώ να κλείσουμε. Είπαμε, εμπόρε θα ξαναπούμε. Καλό, Καλό βράδυ σε όλους βράδυ. Προσοχή, κρατάμε αποστάσει. Και υγεία και χαμόγελο. Έτσι. Μάλιστα. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Η ώρα είναι 11. FOX, εκατον3 και Η ενημέρωση και όνομα και ταυτότητα. Ηλ.gr ενημερώνετε και σα ενημερώνει 24 ώρες το 24ωρο για την Ιλία, τη δυτική Ελλάδα, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ηλ.gr Μπε και δες. Τα κατοικίδια είναι ευθύνη χωρί κάρτα επιστροφή. Θελούν καθημερινή ανασχόληση και καθαριότητα. Αν πάρει σκύλο, σκέψου ότι θέλει βόλτα τουλάχιστον δύο φορέ την ημέρα, βρέξει χιονίσει. Δεν μπορεί να έχει το κατοικίδιό σου μόνιμα παρατημένο στο μπαλκόνι, στην ταράτσα σε ένα κλουβίδεμένο στην αυλή. Είναι παράνομο και απάνθρωπο. άνθρωπο. Κτηνιατρικά έξοδα, κόστο τροφής, μια καλέ ποιότητα στροφή, όχι κόκαλα και ποφάγια. Μπορεί να τα πεξέλει. Αν λέπει συχνά από το σπίτι, αν φύγει φαντάρου, για σπουδέ, στι διακοπέ, μεγάλο βήμα η με και τη περιοχή σου και πρόσφερε θεωρητική βοήθεια. Γιατί και βοηθά και είναι.